Καλό μεσημέρι φίλε και φίλοι. Καλώς ήρθατε στον Artefem στου 90,6 εκπομπή ΑΕ. Εδώ είμαστε. Δεν μας έχουν επιστρατεύσει. Θα δούμε τώρα. Παίζει ανάλογα από λεπτό σε λεπτό. Λοιπόν, σήμερα είμαστε δύο. Έτσι. Ξανά το δίδυμο. Λοιπόν, Δήμητρης Καζάκης είναι μαζί μας. Δήμητρης Καζάκης, Γεωργία Μπάστεως στις και τελευταία μέρα της εβδομάδας. Μπορεί να είναι η πρώτη για πολλά άλλα. Δυστυχώ η εκπομπή για μια ακόμη φορά επιβεβαιώνεται. Τα λέγαμε χθε εδώ με τι εξελίξει, με την επιστράτευση. Είχαμε πει ότι ε, η κυβέρνηση, το έχουμε πει πολλέ φορέ αυτό το μικρόφωνο, δεν ξέρω ποιο θα το πιστεύει. Ο Πρωθυπουργό είναι ένα ακροδεξιό τύπο, ο οποίο τα δίνει όλα, θα πάει μέχρι εκεί που δεν φτάνει. μέχρι που, εκεί που δεν πιστεύεται. Το φιλυβερό είναι ότι έχει και τι ευλογίε του κ. Κουβέλη. Καλύτερα, βέβαια, θα μου πείτε γιατί πέσανε οι μάσκε. Υπάρχει και ένα καλό. Εγώ πιστεύω ότι κανεί εργαζόμενο σήμερα, Δημήτρη, δεν πιστεύει ότι αν δεν έχει έρθει η σειρά του. Δηλαδή, ότι έρχεται η σειρά του. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην τον αγγίξει. Ο επόμενο είναι αυτό. Δεν αφορά μόνο τον εργαζόμενο στο μετρό τον εργαζόμενο γενικότερα στι δημόσιε όσο παραμένουν δημόσιε οι μεταφορές. Ναι. Γιατί εκεί πάμε, έτσι, το επόμενο δήμο Εδώ δήμα, θέλει γίνει, όμως μια κουβέντα μια έτσι διευκρινισία, φαινώς να πούμε ότι εγώ διαφωνώ πλήρως ο κύριο Σαμαράς δεν είναι ακροδεξιό. Μ' αρέσει, έχουμε μια διαφωνία Ναι, πλήρως, έτσι, τέλει, δηλαδή προπιάζεις στα ναι. την ακοδεξιά Την τροπιάζεις, με το να της χρεώνεις τον, το Σαμαρά. κύριο Σαμαρά mm. Είναι ένα φασιστόμουτρο το οποίο είναι απόλυτα εξαρτημένο από ξένα κέντρα αποφάσεων το οποίο και είναι τελωδόχο του δεν έχει τσίπα, είναι σε, είναι σε, είναι σε κατάσταση που, που κάλλιστα θα μπορούσε να έχει αίμα, ε, προκειμένου τα αφεντικά του να περάσουν και προκειμένου ο ίδιος να την γλιτώσει. Θα συζητήσουμε πολύ για το ζήτημα αυτό τη πολιτική επιστράτευση σήμερα. Πιστεύω ότι πρέπει να λιγάκι να φρεσκάρουμε τον κόσμο mm. και στο μυαλό του και τον τρόπο δηλαδή που αντιλαμβάνεται τα πράγματα. Ορισ... Mm. και με βέβαια τη παλινοδία των πολιτικών δυνάμεων. Έχει όμω μια σημασία να πούμε ορισμένα πράγματα. Το πρώτο είναι η... ο βομβαρδισμό απαξίωση των εργαζομένων στο μετρό. Mm στο μετρό το μετρό είναι ε, οι εργαζόμενοι εκεί στην πλειοσυφία του είναι οι ψηλά εξειδικευμένοι εργαζόμενοι είναι. για να καβαλήσει κάποιο με ένα σειρμό και να τον πάει με ασφάλεια εκεί που πρέπει περνάει 9 μήνες εκπαίδευση και τα συγκεκριμένα προσώτα τα οποία πρέπει να έχει 9 μήνες αυτός ο άνθρωπος πρέπει να έχει συνθήκες ψυχικής ηρεμίας και εκείνη τα τέτοια που να μην δικαιολογούν το θάνατο εκατοντάδων ανθρώπων που μετακινούνται με το σιρμό και μέσα σε αυτά τα κίνητρα και τις συνθήκες οφείλει να, να είναι και ο μισθό. γιατί κάποιος ο οποίος θα πάει στα 800 ή στα 700 ή στα 500 αυξάνει ταυτόχρονα και το ποσοστό της πιθανότητας ατυχημάτων με μαθηματική βεβαιότητα mm -hmm. και το έχουμε δει αυτό να συμβαίνει Πηγαίνετε και δείτε, για παράδειγμα, τα μετρό που υπάρχουν στις χω... σχώσει του δίδου κόσμού και ποιο το χρησιμοποιεί παρεπιτόντω. Την πρώτη φορά που εγώ πέρασε στι ΗΠΑ, Πολιτείε Νέα και η σημερινή τη Νέα ήταν ιδιωτική. Μάλιστα. Το περίφουμο μετρό τη Νασέωκι. Μάλιστα. Έτσι. Λοιπόν, όταν προ είπα ότι εγώ θα κινηθώ με το μέτρο, δεν έχω λόγο α πούμε, ναι. Πέσανε λοιπόν λέει σε τρελό. Εσαι τρελός. Από δύο πράγματα. Πρώτον. Και δυνεύεις να φας το κεφάλι σου. Θα γίνει ατυχήμα. Γινώσαν ατυχήματα τουλάχιστον ένα το μήνα. Τότε. Συγκρούσεις ε, εκτροχιασμή ιστορίες. Ή θα σε φάνε λάχανολοι ε, ε, κλέφτες. Ναι. Λοιπόν. Οι οποίοι βεβαίως είναι γνωστό. Ε, ο πολιτισμός της Νέας Υόρκης. Μπορούν να σε σκοτώσουν για 10 ευρώ. Για... Συγγνώμη. 10 δολά, ε, ε, ε, ναι. <laughs> λοιπόν. Λοιπόν, μετά από μερικούς μήνες ο Δήμος Νέας Υόρκης, που βέβαια είναι περίπου 10 φορές το, Αμερικάνικο, το, το ελληνικό κράτος σε μέγεθος δημοσιονομικό δημοτικοποίησε το μετρό καθότι η κατάσταση είχε φτάσει σε δύο βαθμό mm. πλήρους, απεξά, πλήρους διάλυσης όπου και ατυχημάτων και ιστοριών και τα λοιπά και οι μηνύσεις βεβαίως που γινόντουσαν από τους από τους commuters yeah. δηλαδή, από αυτούς που χρησιμοποιούσαν yeah. το, το, το μέτρο, το μέτρο εξανάγκασαν mm. το Δήμο να το... Να πάει σε αυτή τη λύση λοιπόν. ναι. να και δηλαδή να, δηλαδή να αφ... αφορώσει βεβαίως τις ιδιωτικές εταιρείες διαχείρισης mm. που τις είχαν μέχρι τότε. Δεύτερο παράδειγμα, στο Λονδίνο. Πάλι ιδιωτικοποίηση. Μέχρι τώρα δεν μου αναφέρεις τρίτο κόσμο. Όχι, εγώ πολλά... Α, στο τρίτο. Λοιπόν, πάμε δεύτερο παράδειγμα, στο Λονδίνο. Και είχα και δηλαδή, και άνθρωπου που είχαν μεγαλώσει και μου. Ε, και όταν με είδαν να, να πάω για το μετρό του, λε: Είσαι τρελό. Ονομαστό μετρό. <στονίτρο> <στονίτρο> το Underground, έτσι του το, το Λονδίνου. <στονίτρο> είσαι τρελός». Πρώτον, όταν ήσασταν σε πλήξη, δεν υπάρχει περίπτωση. Μία φορά το μήνα πλημμύριζαν στο ES, από το, από το άμεση, καθότι δεν υπήρχε υποστήριξη. Μάλιστα. Οι ιδιωτικέ εταιρείε είχαν και όλα αυτά τα πράγματα. Το ίδιο και επανειθηκό εθνικοποιήθηκε το Μετρό για να μπορεί να σωθεί από αυτή την ιστορία. Mm -hmm. Τώρα, αυτοί οι τύποι που κυβερνούν αυτόν τον τόπο προσπαθούν ενωπιώντα τι τρει βασικέ εταιρείε που είναι σταθερών συγκοινωνιών, που είναι το, το... το ΙΣΑΠ, το. Το Μετρό και το Τραμ. Okay. Προσπαθούν να δημιουργήσουν κατάσταση τέτοια ασυξία δημοσιονομική στι εταιρείε, ναι. έτσι ώστε να πουληθούν μπιλ παρά. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Παρά το γεγονό ότι το Αττικό Μέτρο, πριν γίνουν μειώσει μισθών, mm -hmm. δηλαδή πριν το 2011, που σύμφωνα το τελευταίο στοιχείο, έχουμε Μάιο του 2011, έτσι, δεν έχουν ξαναβγάλει στοιχεία από τότε, mm -hmm. μέσα σε ένα χρόνο οι εργαζόμενοι στο Μέτρο υπέστησαν 28% μείωση. Ναι. Αυτά είναι τα επίσημα καλικά στοιχεία. Τα επίσημα. Mm -hmm. Και άλλου να τόσο δεν θα υπέστησαν από τότε. Τουλάχιστον. Λοιπόν, μιλάμε, ε, μιλάμε δηλαδή για μια τρομακτική μείωση. Παίρναν τα λεφτά αυτά που του λέγανε για mm -hmm. τα Τα παίρνανε κάποτε οι μηχανοδηγοί. Να, mm -hmm. καλά κάνανε και, και τα παίρνανε. Προκειμένου mm -hmm. εγώ να ταξιδεύω με, με το παιδί μου και να έχω ήσυχο το κεφάλι μου, mm -hmm. καλά κάνανε και τα παίρνανε. Σωστά. Και θα έπρεπε να τα πάρουν κανονικά. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Τι λογική είναι αυτή. Ποιο είναι αυτό ο ηλίθιο που λέει ότι επειδή εγώ παίρνω 500, πρέπει ο μηχανοδηγό εξειδικευμένη εργασία που κουβαλάει 800 άτομα στο σειρμό. Θα πρέπει να παίρνει και αυτού 800. Και να έχουν την πιθανότητα μία στι τρει να στουκάρει ο σειρμό. Ή να γίνει οτιδήποτε. Και να θρεμίσουμε παιδιά και ανθρώπου να σκοτωθούν. Ναι. Τι λογική είναι αυτήρε, πλήγαινε αυτήρε. Και καλά όλο αυτό το, το... όλοι αυτέ τι κερβελέδες στα μέσα μαζική ενημέρωση. Μέχρι τον κόνσταξε ξεφάψανε. Ναι τον είδα προχθές, Έχι τον ξεθάψανε δηλαδή. ρε. Πού είναι αυτός ο άνθρωπος, λέω και να τος, Πού είναι στο ΤΑΙΠΕΔ για να α, μας πει ότι ναι. παίρνω 85.000 85, το χρόνο οι εργαζόμενοι στο, στο Μετρό. Τη δική του δικό του εξτρά, εκείνη την ώρα. <laughs> Θα <laughs> μου πεις τόσο <laughs> λίγα αυτά. <laughs> Αυτό δεν το του Λοιπόν, το παπαγαλάκι που κανένα εισαγγελέα να δεν τον άρπαξε από τα αυτή, να τον καθίσει στο σκαμνί. Εντάξει, που σε κόσμου και κοσμάκι τότε με το χρηματιστήριο. Και απλά μας έχει πει ένα συγνώμη. Ε, ε, ε, ε κι κι εγώ. Ξεγελάστηκε ο Κώστας. Να. Να, Εδώ είναι το ανέκδοτο της mm. Λοιπόν, έβγει μας να μας πει για τους πλούσιου εργαζόμενου στο πετρό. Mm. Έτσι λοιπόν να τους πάμε στους πρόεδρες τα 400 και να σκοτώνουν τον χώρο κοσμάκης, να καταραίουν ε, σύραγγες, να πάμε με που Ινδίας. Όχι τώρα, κοίταξε να δεις. Επειδή το και το πρωί και ανατρίχιασα, που το άκουσα στο βήμα Παπαχρίστος. Ε, λέει, καλά εντάξει, δεν είναι, αυτό ήταν εμετική εκπομπή πραγματικά, ε, δεν ξέρω πώς μπορεί να αντέξει κανείς να τα ακούει αυτά. Ε, αφού φυσικά τα ρίχνε του εργαζόμενου, ε, είπε ότι επιτέλου όλοι οι άλλοι έχουν υποστεί τι ίδιε μειώσει. Ποιοι είναι, το λέω αυτό επιγραμματικά, διότι αυτό ακούγεται από παντού, από τα παπαγαλάκια ενώ όχι από παντού, από του συγκεκριμένου ανθρώπου που πιστεύουν ότι η κοινωνία είναι κατά τη απεργία των εργαζομένων στο μετρό και στα μέσα μεταφορά. Λοιπόν, όλοι έχουν υποστεί τι ίδιε μειώσει. Δηλαδή, γιατί είναι καλύτερο ο εργοδηγό από τη νοσοκόμα που δουλεύει για 600 ευρώ. Εγώ λίγο το αντιστρέφω. Δεν λέω εγώ πόσα θα παίρνει ο καθένας. Ο καθένας κάνει μια δουλειά και πρέπει να μην δετέ σωστά για τη δουλειά που κάνει. Για τις γνώσεις που έχει και για αυτό που προσφέρει. Η λογική... Και, του... και η θεραπένδυση που έχει κάνει κοινωνία ναι. παρότου. Να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό είναι η ισότητα. Αυτή είναι η ισότητα τη δημοκρατία. Ισότητα του δούλου. Έτσι, για να καταλάβω. Ποια δημοκρατία. Θα μιλήσουμε για δημοκρατία μετά. να Αυτή τη δημοκρατία έχει στο μυαλό του ο κ. Παπαχρήστο και ο κάθε κ. Παπαχρήστο που αναφέρεται ότι όλοι είμαστε ίσοι και γι' αυτό όλοι πρέπει να εξαθλειωθούμε. Αφού εξαθλειώνεται ένα κομμάτι τη κοινωνία, πρέπει να εξαθλειωθεί και το άλλο για να υπάρχει δικαιοσύνη. Αυτή είναι η δικαιοσύνη. Αυτή είναι η λογική. Η Ναι, Λούμπεν. Η ιδεολογία Λούμπεν. Επειδή αυτοί οι αλητήροι το μόνο που ξέρουν να, να κάνουν είναι να τα παίρνουν μαύρα και χοντρά από τα φετικά του και να εκπαιδεύουν και να, διε, να διεκπεραιώνουν συγκεκριμένα συμφέροντα, όλοι οι υπόλοιποι πρέπει να δουλεύουν αραγιάδε, όχι αραγιάδε. Mm. Χειρότερη μορφή αραγιάδισμού. Λοιπόν, από πού και πού θα πρέπει ένας ο οποίο εξειδικευμένο εργαζόμενο έχει επενδύσει η εταιρεία αλλά και η κοινωνία επάνω του mm -hmm. από την άποψη του να αποκτήσει προσόντα να έχει ένα συγκεκριμένο επίπεδο εμπειρία. Λοιπόν, δεν πρέπει να αμύβεται αντίστοιχα. Από πού και πού δηλαδή αυτό. Ποιο μα το σκέφτηκε, mm -hmm. ποιος, δηλαδή, ο βουλωμένο μάτι. Ναι, εμά καλά, όχι μόνο του. Ποιο δηλαδή, αυτό ο άχρηστο ο οποίο δεν έχει δουλέψει ούτε στη ζωή του. Ποιο δεν, παιδιά. Όμως το παίζει ο Πρωθυπουργός, ο, ο φερόμενος, ο σκυλάκι της Μέρκελ. Δηλαδή συγνώμη μια στιγμή δηλαδή. Τι καθόμαστε και μιλάμε τώρα, σωστάμε. Πέρα από το γεγονός ότι λένε και ψέματα. Έχουν υποστηρίδη μείωση 28% επίσημα στοιχεία. Μπείτε στο Υπουργείο Οικονομικών, δείτε τις εκθέσεις μισθολογικές για τις 10 και θα δείτε ότι ειδικά οι εργαζόμενοι στα, στην ΑΜΕΛ, δηλαδή στην Αττικό Μετρό, την εταιρεία του Αττικό Μετρό, δηλαδή που ενοποιήθηκε τώρα στην σε αυτή την ενιαία στάση, όπω λέμε, στάζει. Στάζει, <laughs> ναι, κατά δική μας στάζει. Λοιπόν, ναι, ναι. Ε, έχουν υποστεί μέχρι το 11, μέχρι το Μάιο του 11, 28% μείωση μέσα ένα χρόνο. Επίσημα. Αυτοί ξέρουν μόνο τα άλλα επίσημα στοιχεία τα οποία δώσανε. Πραγματικά θα επίσημα πρέπει στιχεία. Να σου πω κάτι κα, κανονικά όντως πρέπει Λένε να πάρει. μα είναι Μα ψεύτερο. όντως, είναι ποτέ δυνατόν, εγώ ρωτάω, yeah. να εργαζόμαι με ευρεπαιδιά, που είτε δουλεύεις στο δημόσιο, είτε στον ιδιωτικό τομέα όπου και να δουλεύεις. Είναι γνωστό ότι κάνεις υπερορίες, πράγματος χάρη τώρα, το μήνα Γενάρη που διανύουμε. Δεν θα τι πληρώθει στο τέλο του μήνα. Είναι γνωστό. Πληρώνεζε τι προηγούμενε του Δεκεμβρίου. Δεν μπορεί να τι βγάλει το γραφείο προσωπικού. Κι εγώ έκανα, δούλευα σε διάφορου εφημερίδε κλπ. Είτε υπερορίε, είτε Σαββατοκύριακα, είτε άδεια είχα, είτε οτιδήποτε. Δεν μπορούσε να βγει ταυτόχρονα τον ίδιο μήνα που συνέβαιναν αυτά. Λοιπόν, τι προσωπικό είναι αυτό εκεί που έχουν στο μετρό, που δώσανε στο κύριο Χατζηδάκη πριν τέσσερι, όταν ξεκίνησε, με το που ξεκίνησε η απεργία, του δώσανε τα στοιχεία των ρεπό. Και το ότι πληρώνονται Έλυπον, για να βγει από Είναι, είναι λιβρο... δυνατό, αυτοί αυτοί αυτοί λάσπη αυτοί. και η κατασυγκοφάντηση ότι οι εργαζόμενοι κάνουν απεργία, αλλά πληρώνονται. Λοιπόν, καταρχήν, ε, το να πληρώνουν τι ειδικά μετά από τι ιστορίες για να μπορούν να έρθουν στην απεργία, εγώ το θεωρώ τιμή του. Συμφωνώ απόλυτα. Ε, τους. <συμφωνώ. Έτσι, και μαγιά του. Ναι, ναι, ναι, συμφωνώ απόλυτα. Δεν το συζητάμε. Δε, θα το χαρίσουμε. Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Αλλά ένα αυτό το δεύτερο είναι. Ε, να μου, ε, θα πρέπει να εξηγήσουμε ε, για ψάξτε να βρείτε οικονομικές καταστάσεις στη ΣΑΜΕΛ κάντε μια έτσι αυτό ψάξτε να βρείτε ισολογισμούς, αναλυτικούς ισολογισμούς και φυλάδια οικονομικών στοιχείων που δίνονται υποτίθεται ότι πρέπει να διε... είναι ανώνυμες εταιρίες αυτές έτσι ωραία δεν πρέπει οι επενδυτές ας πούμε οι επενδυτές να έχουν ε, αναλυτικά οικονομικά στοιχεία ποντά mm -hmm. δεν είπα Μόνο συλλογικές, συλλογικά στοιχεία, τα οποία εκδίδει το Υπουργείο Οικονομικών Διάθεσης ΔΕΚΟ, κατά το ΔΟΚΟΥΝ. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχει πλήρης αδιαφάνεια και ο λόγος είναι απλός. Γιατί εκεί πέρα βέβαια γίνονται τα σταλιές χοντρές μιλάμε για, για, για εκατοντάδες εκατομμύρια. Μάλιστα. Έτσι, αλλά δεν έχουν να κάνουν με του μισθού του εργαζομένου. Όχι, βέβαια. Θα σου πω ένα ότι θα κάνουν. Για παράδειγμα, συντούσαμε με εργαζόμενου εκεί στο μετρό, οι οποίοι είναι ηλεκτροτεχνίτε, δηλαδή είναι στην υποστήριξη των σειρμών και όλα αυτά τα πράγματα. Οι, και οι οποίοι σου λένε, για παράδειγμα, ότι από τη Siemens αγοράζουν μια ηλεκτρονική πλακέτα, την οποία εδώ πέρα μπορεί να τη φτιάξει η εγχώρια, εγχώρια παραγωγή με 10 ευρώ. Την αγοράζουν χίλια ευρώ. Τουλάχιστον χίλια ευρώ από τη Siemens, η οποία μάλιστα. Δεν σου λέει, έρχεται α πούμε η μετόχεια σου λέει ρε παιδί μου, θέλω 10 πλακέτε. Όχι, <χω> δεν <χω> σου λέει, δεν μου συμφέρει ημένα να βγάλω 10 <χω> πλακέτε. Θα σου δώσω για χίλια ευρώ χίλιε πλακέτε. <χω> Το. <χω> Το καταλαβαίνουμε. Ηλεκτρικά μοτέρ τα οποία τα αγοράζουν 3,500 ευρώ. Όταν με 3,500 ευρώ στην εγχώρια αγορά μπορεί να βρει 10 τέτοια ή 100 τέτοια. Ανάλογα με την ποιότητα γεγονότο που χρειάζεται. Αλλά δεν έχει ρίστα με ονόματα η εγχώρια αγορά. Η Zimez έχει. Μπράβο. Λοιπόν, και η Zimez και η Γαλλική Εταιρεία. Yeah. Λοιπόν, το μεγάλο πάρτι είναι στι προμήθειες. Εκεί είναι το μεγάλο πάρτι. Yeah, yeah. Γι' αυτό και δεν δημοσιεύονται αναλυτικέ καταστάσει. Δεν ξέρει τι γίνεται με την καθετερία. Δεν υπάρχει οικονομικό απολογισμό. Δεν υπάρχει τίποτα απολύτω. Ακόμη και στη διαφάνεια, στο πρόγραμμα διαφάνεια που υποτίθεται ότι θα πρέπει να μπαίνει και να βρίσ για τη δημοσίευση εισολογισμού που δεν λένε απολύτω τίποτα. Λοιπόν, μάλιστα, τα συγκεκριμένα έξοδα πλήν των λειτουργικών είναι περίπου ίσα με τα λειτουργικά. Ποια είναι τα επόμενα έσοδα. Δηλαδή, αν τα ψάξεις αυτά τα πράγματα, θα τρελαθείς. Δεν υπάρχουν πουθενά απολογιστικά στοιχεία. Ό,τι γουστάρουν, κάνουν. Και για όλα αυτά θα είναι οι εργαζομενοί. Εντάξει, τώρα ξέρεις κάποιος θα, θα σου πει. Δεν είναι αυτό το θέμα μου. Δεν είναι αυτό το θέμα μα. Όχι. Oh. Ωραία. Πάμε στο θέμα μα. Δεν είναι αυτό το θέμα μα. Το θέμα μα είναι ότι οι άνθρωποι oh. αρνούνται να μπουν. Αγούν, δεν ξέρω, έχουν καταλάβει ότι οι άνθρωποι αρνούνται να μην έχουν συμβάσει. Ακριβώ. Εκεί πάμε. πάμε σε, είναι η πλήρη κατάργηση ε, συλλογική σύμβαση. Σύμβαση. Ακριβώ. Αυτό. Λοιπόν, αυτό το, το μόφορο που φέρεται ω πρωθυπουργό έκανε την εξή φοβερή δήλωση. Λέει ο ελληνικό λαό έχει κάνει Λουδοδίκητο έτσι. Λουδοδίκια yeah. τοποθέτηση. τεράστιες θυσίε και εξαιρέσει δεν μπορούν να επιτρέψουν. Αυτός Ποιο είναι αυτό που επιτρέπει, δεν επιτρέπει. Κατά τη γνώμη υποτίθεται ότι υπάρχουν απο αποφάσει κοινοβουλίων. Ξέρω, Την τώρα. έχει δει αυτοκράτορα αυτή. Ναι, ναι, ναι. Την έχει δει. Βρεγμένο ξύλο που θέλει. Ε, βέβαια. Άλλωστε, είναι συνήθω εκεί καταλήγουν. Ναι, οι λέω. λέγουν Άλλωστε, τα ε. μέσα μαζική μεταφορά δεν ανήκουν στι Στο λαό ανήκουν. Mm. που έχει το δικαίωμα να τα χρησιμοποιεί και όχι αν να ταλαιπωρούν από το πρωί μέχρι το βράδυ εφόσον αν ανήκουν στο λαό γιατί πάντα να ιδιωτικοποιήσετε για την καλύτερη εξυπηρέτηση του λαού Αχ ah, για την καλύτερη εξυπηρέτηση mm. δεν μου λέτε κύριε Σαμαρά mm. μπορείτε να μου εξηγήσετε γιατί για παράδειγμα οι νέοι σταθμοί του μετρό ενώ είναι πανέτοιμοι είναι κανονικά φτιαγμένοι δεν παραδίδονται γιατί δεν παραδίδονται, ενώ έχουν πληρωθεί οι εταιρείε που έχουν κατασκευαστεί, έχουν κλειστεί οι συμφωνίε με τι Σήμενε και όλα αυτά τα πράγματα, βεβαίω σε βάρο του ελληνικού δημοσίου. Αλλά δεν παραδίδονται για την πολύ έναν τρόπο, γιατί εκβιάζουν να πάρουν περισσότερα λεφτά. Και εκεί οι εργαζόμενοι φταίνε. Ή δεν έχετε κάνει κα... ακόμη συμφωνή στη Μίζα. Πώ θα πάρουν τα κομματικά ταμεία και εσεί προσωπικά, ο ίδιο και οι υπουργοί σα. Άρα κάνει επαναδιαπραγμάτευση. Μάλλον. Είναι οι μόνοι παραδιαπραγματίες mm. που ξέρουν να κάνουν οι πολιτικοί oh, no. μας Κάνε και την κάνουν συστηματικά. Να. Λοιπόν, αυτός μιλάει στον λαό. Λοιπόν, και εγώ θα κάνω μια έκκληση στους εργαζόμενου. Αποδείξτε ότι πραγματικά άνοιγουν στο λαό. Πώς με λειτουργική κατάληψη. Θέλω να σας κάνουν επίταξη. Θαυμάσια. Πηγαίνετε στη δουλειά σας. Πηγαίνετε στη δουλειά σας και βγάλτε τους ερμούς έξω. Και επιβάλλεται με λειτουργική κατάληψη Η σειρμοί να λειτουργούν με το, εβδομί... με το μισό εισιτήριο. Mm -hmm. Είναι καθόλου εισιτήριο υπέρ των εργαζομένων mm -hmm. που θέλουν να μετακινηθούν. Γεμίστε του σειρμού με αφήσει που λένε κάτω η Χούντα, κάτω η Κατοχή. Με σημαίε ελληνικέ και μαύρε. Με πανό. Και α έρθουν οι αστυνομικοί να τα βγάλουν. Και καλέστε τον κόσμο να σα περιφορήσει σε κάθε σταθμό. Και πετάξτε έξω αυτού τους γελίους που, που στοιχίζουν, στοιχίζουν το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, mm -hmm. στοιχίζει όσο περίπου είναι το μισθολογικό κόστος του ενός τρίτου των εργαζομένων στο μετρό. Είναι μάνατζερ. Αυτή είναι μάνατζερ. Έρχονται ναι. απέοτε Είναι μάνατζερ. Ναι. Πώς τα χλέπουμε. Με τα πτυχία τους κλπ. Λοιπόν, είναι πολύ απλό. Και αυτό πρέπει να το κάνουν όλες οι μεταμές, τα μέσα μας μεταφοράς. Όλα. Καταλάβε ότι τα, mm. τα, τα μέσα είχε εγώ το φωνάζω τώρα εδώ και ένα χρόνο, ενδεχομένω να ήταν και εκτός του τόπου και χρόνου. Αλλά να μάθουμε να διδασκόμαστε. Γιατί πολύ απλά, εάν δεν υπερασπιστείς τα μέσα, να. έτσι; εάν δεν τα υπερασπιστείς και αν δεν τα υπερασπιστείς σαν δημόσια περιουσία, δηλαδή που ανήκουν σε όλο το λαό, θα χάσεις τη δουλειά σου και ο κόσμος πραγματικά θα χάσει τα πάντα. Μου αισθάνεσαι ότι χάνουμε ευκαιρίε. Δεν δηλαδή, θέλω να πω. Όχι, με... δεν έχουμε χάσει ευκαιρίε. Εγώ νομίζω ότι ο κόσμο μέσα από αυτά ε, και οι ίδιοι εργαζόμενοι. Ναι. Αρχίζουν, αρχίζουν πλέον και καταλαβαίνουν πρώτον. Το αδίλωσο το ξέρουν, δεν γίνεται το θέμα. Mm. Αλλά πλέον, πλέον, πλέον καταλαβαίνουν ότι στο ερώτημα που έχουν βάλει άνθρωποι σε και εμένα, mm. τι είσαι διαδεθειμένο να κάνει, Σαν πατριώτη, Σαν Έλληνα εργαζόμενο σαν δημοκράτης. Τι είσαι διατεθειμένος να κάνεις μπροστά σε αυτό το καθεστώς. Και σε αυτό το καθεστώς πρέπει να σκεφτούμε διαφορετικά. Ναι. Ωραίες είναι οι επηρεγιακές αγώνες και καταλήψει, Σωστό. Mm -hmm. Δεν έχω. είναι. Δεν είμαι εγώ που θα μπω σε διαδικασία να του αρνηθώ το δικαίωμα στην απεργία και στην κατάληψη που είναι κατοχυρωμένο συνταγματικό του δικαίωμα, έστω και με πολλού αστερίσκου πάντα για να μπορούν να το καταπατάνε είτε διαμέσου τη δικαιοσύνη είτε με το έτσι Κουστάρο. Ναι. Οι κυβερνήσει, αλλά τέλο πάντων δεν πρέπει να σκεφτούμε κάπω διαφορετικά σήμερα. Ειδικά όταν βλέπει ότι στι 8 μέρε απεργία των εργαζομένων στο μετρό η κυβέρνηση δεν διστάζει έτσι να κατεβάσει τα ΜΑΤ, να στείλει φύλλα πορεία και εδώ είναι ένα θέμα. Ε, πολύ νομικοί έχουν βγει και μιλάνε ότι δεν είναι απλά αντισταγματικό, είναι, είναι παράνομο. Θα το, θα το πούμε αυτό. Ναι, θα, αφού... αφού... θα διαβάσουμε τι έλεγε ο λοιπόν. κ. Κουβέλη ναι. για την λοιπόν πολιτική επιστράτευση, τι έλεγε ο κ. Ζουπακιώτη. Ο κ. Ζουπακιώτη έχει όλα την αυγή για τέτοια ζητήματα. Τι έχουν πει, και έχει πει ο κ. Βενιζέλο για την πολιτική επιστράτευση, Α, ο, ο, κ. Λοδέρδος, mm. ο κ. Λοβέρδο, ο κ. Καστανίδη, mm. όλο αυτό το Αφανγκότε του Πασόκ. Λοιπόν, θα τα δούμε αυτά. Ja. Να τα θυμηθούμε, λοιπόν. Να τα θυμηθούμε, mm. λοιπόν. Και τι είπανε και το υπόλοιπο κάποτε. Αυτοί που προστατεύουν την κοινωνία τώρα. Ναι, τι προστατεύουν, λοιπόν. Το τυργίο του τσέπι προστατεύουν και τα μεγάλα φεντικά. Σέμπρι Δεν είναι τίποτα χειρότερο από Σέμπρι. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι. Να, ξε... να σκεφτόμαστε και εμείς διαφορετικά, πιο ερετικά Τι έχουμε αυτή τη στιγμή. Mm -hmm. Έχουμε απλά ορισμένα πολιτικά κόμματα, τα οποία το κάνουν, το μόνο που ξέρουν να κάνουν, να κάνουν σουλάτσο. Ευχαριστούμε κύριο Σκουλέτη, σας είδαμε, ειδικά όταν ήταν οι κάμερες εκεί. Mm -hmm. Κύριε Δρίτσα, ευχαριστούμε πάρα πολύ που περάσατε και μα είπατε ότι συμπονάτε τον πόνο των εργαζομένων. Εκλωθούμε... Όλοι αυτοί είναι πάρα πολύ. Αυτό είναι ε, μες στο πρόγραμμα. Ναι, μέσα στο πρόγραμμα. Είναι βεβαίω οι χιλιάδε, εκατοντάδε μέλη του ναι. το ΣΥΡΙΖΑ ήταν ανύπαρκτοι. Εδώ είδα και την Αλέκα η οποία πήγε και τι του είπε. Δε, πήγε, ε. αλλά δεν φαινόταν. Ε. Είχε 500 ανθρώπου συνοδεία. Και ξέρει, λόγω αναστήματο. Ναι. ναι, συγγνώμη, παιδί μια άκα άκουσα και έπεσε από την καρέκλα. Έχει ναι. πάει στον αγώνα του άλλου. Που αυτή τη στιγμή, τάξη, σκέφτα, τα χάνει όλα. Ναι. Τον κυνηγάει η μια να του δώσει ένα φιλό πορεία. Τα μάτια απ' έξω. Και τι του λέει. Είδα, λέει, καθώ ερχόμουν, άκουσα και τον Αλέξη Τσίπρα <laughs> να καθηγιάζει το, το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο. Ήταν η δήλωση του Αλέξη Τσίπρα. Ακριβώ. Θέλω να σου πω. Καλούμε, παιδί μου. Καταλαβαίνει που έχει πάει. Θε να κάνει αντιπολίτευση. Μικροκονο... Καταλαβα... Εγώ πρέπει να σου πω ότι μπορεί ε, ερώτηση... να έχει και δίκιο. Ερώτηση. Αλλά πήγε εκεί το έσοδο εργαζομένου, οι οποίοι δεν ξέρουν να έχουν αύριο για να, να κατηγορήσει τον Τσίπρα. Έχει μεγάλη ιδέα για την παπαρία. Καλή αν έχεις... συμβουλεύει λίγο Ποιο συμβουλεύσει, από τη... ε. Η ερώτηση έχει χειρότερη, Βαβαρία. Ναι, λοιπόν, ε... το... λοιπόν, okay, θα πάμε σε αυτό, Λοιπόν, εγώ απλά λέω το εξή. Ο... Οι άνθρωποι είναι τόσο άσχετοι ναι. με το άθλημα που κάνουν αύριο κινητοποίηση δική του. Εγώ το είπα εχθές. Μα ακούσα το, το πάμε ε, θα, αύριο. Θα κάνει είναι Σάββατο. Ναι. Να μην. και ε, ξέρει καθημερινά. Γιατί η ταξική πάλι έχει συγκεκριμένο ωράριο. Ναι, ναι. Σάββατο να από τις 11 εσύ. μέχρι τι 2. Και επίση. Μετά... Δεν ξέρω, Δημήτρη, δεν συμφωνήσω. Υπάρχει ένα, ένα θέμα. Θα λειτουργούν τα μέσα μεταφοράς αύριο, οπότε δεν μπορεί να κατέβει ο κόσμο. Hey, ναι. Να κάνει πορεία χωρί μέσα μεταφορά. Ε, Βεβαίω. Ναι. Ποιο θα έρθει. Βεβαίως. Δεν γίνεται. Ναι. Πάτηση μεούλα στην κόκκινη, που τη λε ναι ξεφτιλίσει σε βαθμό κακουργήματο. Ναι. Γιατί αυτό το κόκκινο ναι. δεν είναι ένα πανί βαμμένο. Mm. Έτσι είναι το αίμα των εργατών από την εποχή. Το ε, νομίζω τώρα ότι αυτοί που το κουβαλάνε το έχουν ξεχάσει πια αυτό. Είναι, γιατί Τε, πάνω, ναι, ναι, όχι. Τι έχουν ξεχάσει τώρα. πάντων, εντάξει. το μόνο στο στυλιάρι yeah. που του χρειάζεται από yeah. το εδώ και από την σημαία. Mm. Τέλο πάντων, λοιπόν, και ξέρει τι έγινε χθε, από ό,τι μου λέγανε οι εργαζόμενοι. Μου λέγανε ότι επήλθε και πανικό ότι όταν αποχώρησε η κυρία Παπαρήγα έμειναν οι 500 που τη συνοδεύαν και γυρω γύρω-γύρω, α πούμε, ξέρεις, για να υποστηρίζεται, α πούμε, καθότι απειλείται από παντού, Το κεφάλαιο την κυνηγάει παντού. Mm. Λοιπόν, ε, έμειναν και βέβαια έμεινε κάποιος κόσμος εκεί και, και άρχισαν πει πιατάκια mm. και πού σε πονεί και πού σε σφάζει άρχισε τα επικριτικά ε, mm. α... άρχισε η κριτική άρχισε η κριτική των α... κόσμου... των, α... των αθλίων αυτών εργατάκων mm. οι οποίοι είχαν το θάσος να αμφισβητήσουν την ταξικότητα και αυτήν την α... της μεγαλοσύνη ας πούμε αυτού του κόμματος το οποίο είναι γνωστόν βεβαίως ότι είναι πρωτοπόρος στις, απολυ... ε, στις ε, εκδηλώσεις υπέρ Εντάξει. των εργατών ε, και βεβαίως πήγε να συμπαρασταθεί ε. και βεβαίως ε. όταν είδανε ότι στα πηγαδάκια δεν τους έπαιρνε ε. και εξαγριωμένοι εργαζόμενοι με πολύ έντονο τρόπο δεν καταλαβαίνανε σας παρακαλούμε το κόμμα είναι μας γιατί μας κάνει κριτική. Ε. λοιπόν έπεσε σήμα και μαζεύτηκαν όλοι και φύγανε να σου πω τώρα, είναι ένα ερώτημα που το θέτουν οι ακροατές... Όχι, να, τελειώσω, ναι. να το τελειώσω αυτό, με συγγνώμη ναι. Οφείλω να ζητήσω συγγνώμη για το, και, για το, στο, στον Περισσό. Α. Και εγώ νομίζω και βεβαίως πρωτίστως το Σωματείο των Εργαζομένων στο Μετρό, mm. γιατί δεν επέτρεψε στο κουκουέ και στην ηγεσία του ΚΚΕ να μετατρέψει την απεργία στο Μετρό μία ακόμη μεγάλη ταξική νίκη σαν, το, σαν τη Χαλιβουργία. Να. 120 απολυμμένη 9 μήνες απεργία ακριβώς την εποχή που ο εργοδότης δεν ήθελε να λειτουργεί το εργοστάσιο γιατί είχε, είχε κόστη mm -hmm. έτσι βάλανε τους εργάτες λοιπόν και χάσαν τα μεροκάματα εκείνη την εποχή και μόλις έπαισαν τα λεφτά και αρχίζει η ιστορία με το, το ΕΣΠΑ μπήκανε τα ΜΑΤ Διαλύσανε την Δεν ξέρουμε τότε την κατάσταση. Κοιτάξτε να πώς... στολέξω 120 εργαζόμενου και του άλλου του κάνανε Περάσανε και από εκεί κάποιοι βουλευτέ για αλληλεγγύη και συμπαράσματα. Ναι, ναι. Ψηφίσματα, ανακοινώσει. Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα. Και θέλω όταν επιστρέψουμε, θα πάμε να ακούσουμε την αλογόμηγα του Καλογερόπλου. Μπα και ξυπνήσουμε, λοιπόν, όσοι δεν έχουν ξυπνήσει. Λοιπόν, και όταν επιστρέψουμε, το ερώτημα. Ο κόσμο θέλει να κατέβει και χθε μπορεί να ήθελε να κατέβει. Αλλά ούτε και. Όχι, δεν θες... ήταν Ναι, όχι. Κόσμος. Θέλω να πω ότι κόσμο περισσότερο εννοώ ακόμα. Βεβαίως. Και σου λέει, Βεμπεθήμω, Μήπω πρέπει να κάνουμε ένα συντονιστικό αγώνα. Κάπω έτσι το μεταφέρει, κατάλαβες. Δηλαδή, ούτε στη ΓΕΣΕ, ούτε με το ΠΑΜΕ, ούτε με τα κόμματα, αυτοί έχουν ανακοινώσει. Έχουν... Ναι. Μπράβο. Κάτι πρέπει να κάνουμε τώρα να μην τη χρυσή ευκαιρία. Θα επανέλθουμε να το, να το δούμε το θέμα. Λοιπόν, Νίκο Καλεγερόπουλο είναι μια ζωντανή ηχογράφηση από το κύτταρο. Αλογόμηγα, για όποιον ενδιαφέρεται. Ελπίζω να τον έχουμε και στη συναυλία ναι. που ετοιμάζει το ΕΠΑΜ. Εγώ θα ήθελα. Είχαμε επικοινωνήσει παλαιότερα. Κάνει μια μεγάλη δουλειά στην Κυπαρισία ε, Και ελπίζω έτσι να έχει μπει σε μια διαδικασία την οποία να του αφήνει ελεύθερο χρόνο για να έρθει στην εκπομπή να μιλήσουμε. Να τον έχουμε μια φορά καλεσμένο εδώ. Ε, να τα πούμε ε, από ελπίζω, κοντά. Ει ναι, ε, όταν... μένα με αρέσει ναι. και ο λόγο του. Και τα τραγούδια του και οι παραστάσεις. Λοιπόν, ε, πάμε εδώ πίσω να πω ότι ε, όποιος δεν μπόρεσε χθες να πάει στα σεπόλια ή γενικά να πάει, γιατί και τώρα είχαν μια συγκέντρωση στο κέντρο. Η συγκέντρωση έχουν και ναι. πετάσει 5,5 ναι. ώρα μια ή, συγκέντρωση. συγκέντρωση. Δεν είναι, ε, μπορεί να ακουστείς σε κάποιους, ξέρεις, περιε... Α, ανεξάρτητα αλλά δεν ειναι μπορει να ακουστεις σε καποιους ξερεις αλλα δεν ειναι το ίδιο είναι. Λοιπόν, έξω από το Sky, εδώ στο Φάληρο στις 2 η ώρα και από την Καθημερινή, έτσι, εδώ στην παραλία εκεί, η, που... η, Απερι... η Εσιαία έχει κάνει εκτάκτως μια 24-ωρή απεργία. Ε, διότι εκεί γίνονται τα, τα έσχυα όπως κάθε τα φορά τα όργια εντάξει, τα όργια, τα έσχυα, όλα λοιπόν όπως κάθε φορά ο κ. Αλαφούς Λίγη ο, ο... ο κ. Αλαφούς πρωτοστατήσει αυτά yeah, λοιπόν. εντάξει λοιπόν, την ημέρα τότε που, πάει, τότε που είχα πάει στο, στο Πογδάνο, στο πογδάνο υπήρχε, είχαν τυχοκολληθεί παντού ανακοινώσεις εθελούσες εξόδου ναι, μα να, είναι α, ναι. μετά από αυτό το πρόγραμμα. Το είχα πει εγώ εδώ στο μικρόφωνο. Μόλι θα τελειώσει αυτό το πρόγραμμα θα πάμε σε νέε μειώσει. Ο κ. Λαφούζος είναι από του το πρώτου που έχει κάνει τι μειώσει και ατομικέ συμβάσει κτλ. Επειδή ο κόσμο δεν γνωρίζει, θέλω να σα πω ότι εκεί είναι μια φυλακή. Είναι πολύ σκληρά τα πράγματα στο συγκρότημα Λαφούζο. Αν είσαι εργαζόμενο ναι. εκεί, δεν έχει κανένα δικαίωμα, έτσι, Δημήτρη. Εκεί ξέρω, ναι. Είναι η πρώτη αιώ τη Ελλάδα, θέλω να Ναι, Όχι και για να περάσει, εγώ τέτοια Φρούρεση, ναι, είδα παιδε... μόνο στην Αμερικάνικη Πεσβεία. Αυτό. Λοιπόν, τέλος πάντων, εδώ είμαστε στο θέμα μας... Και Όλοι μην... λαοφιλείς είναι, παιδί. Είδες. Με... Ε, ε, το θέμα μας είναι το εξής και νομίζω πολλοί κόσμος το αισθάνεται και γι' αυτό το μεταφέρω. Ε, πώς θα συντονιστούμε. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα απασχολούσε και χθε του τους, εργάτες, τους στο ΜΕΤΟ mm. και αυτό το συζητάγαμε και μαζί. Ε, Και εγώ βρέθηκα στο, στο μακρυστάσιο αργά τη νύχτα. Mm -hmm. ε, αυτό ακριβώ απασχολούσε τους πάντες Δηλαδή, πως συνεχίζεις Πρώτα να ξεκαθαρίσουμε. Mm -hmm. Επίταξε, ξεπίταξε, δεν έχει τελειώσει τίποτα. Mm -hmm. Δεν λοιπόν, έχει ναι. τελειώσει τίποτα. Ούτε βεβαίω η λύση είναι να κάνουμε διαδηλώσει διαμαρτυρία. Ούτε βεβαίω απλά συμπαράσταση. Τι πάνε να πει όλα αυτά τα πράγματα, Αυτά είναι ξεπερασμένα. Σωστά. Λοιπόν, ναι, βεβαίω να δηλώσουμε στην παράταση δεν είναι κανένα πρόβλημα, αλλά πρέπει να βρούμε νέε μορφέ αγώνα. Νέε μορφέ κινητοποίηση. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ο στόχο είναι πολιτικό, δεν είναι ούτε μισθολογικό ούτε συνεργαλιστικό. Είναι πολιτικό. Και πολιτικό είναι πώ αυτή η ληστοσημορία θα πέσει το ταχύτερο δυνατό. Και δεν πρόκειται να τη ρίξει κανένα Τσίπρα, καμία παπαρίγα, κανένα άλλο. Εμεί θα Εννοώ εμεί σαν λαό, σαν εργαζόμενοι. Με δεδομένο λοιπόν αυτό θα πρέπει να δούμε τρόπου και μορφέ συντονισμού. Τα συνδικάτα και οι ηγεσίε δεν μπορούν να προσφέρουν αυτό τον συντονισμό. Το είδαμε στην πράξη. Ναι. Η ηγεσία ήταν απούσα, τα τριτοβάθμια, δευτεροβάθμια απόντε, ο άπαντε, απόντε. Το πάμε είναι το δικό του μετερίζει, καληνύχτα. Είναι σε πλήρη διάλυση το κουκουέ αυτή τη στιγμή και το μόνο που το ενδιαφέρει είναι να, να μαζέψει το Madrid. Όλα τα προβατάκια που τυχαίνει να φεύγουν αυτή τη στιγμή. Να σου πω ότι φίλος yeah. ο φίλο ακροατή με και αναφέρθηκε στο Κουκέ επιβεβαιώνει. Όχι, το χρειάζεσαι, απλά θέλω να πω. Σε αυτά που είπε, επειδή λέ, ήμουν χθε. Εκεί όταν ήρθε η κυρία Παπαρίγα με του εργαζόμενου και τα λοιπά, ε, θέλω να πω, λέει ότι γέλαγαν μαζί τη. Λοιπόν, προσπά... Απλά το αναφράσει. Ναι, αυτό τυχίο. δεν νομίζω γιατί είναι, είναι, η κυρία Παπαρίγα, είναι περίπτωση Μητσοτάκι. Πώ είχε πει η κυρία Μιτσοτάκι, με καλύπτσα. Yeah που έλεγε ότι αν σε μία στιγμή που είχε πει το τον Μητσοτά και τον άραδες δηλαδή ναι. είχε πει ο κ. Ο, ο, ο, ο Κωνσταντίνος mm. ε, είναι ε, πώς να το πούμε ήθελα να πει ότι είναι τέρας ψυχραιμίας mm. και <συγχαιρεμί> λέει είναι ανέστητος mm. λέει είναι τόσο ανέστητος ε, που <συγχαιρεμί> αν το κόψει κομματάκια το μπαίνεις σε, σε, <συγχαιρεμί> σε κάποια βάλιουμ <συγχαι> Ε, είναι τέτοια περίπτωση και ο Παρίγα. Mm -hmm. Δηλαδή να τη φτύνει, φτύνει πλήθο, θα νομίζω ότι ψυχαλίζει. Mm. Και μάλιστα ε, έχει λάθο ο Θεό. Δι Δι διότι η ίδια είναι... είχε εκτιμήσει Α, ότι δεν θα πρέπει να βρέχει ωραία. εκείνη τη στιγμή. Άρα είναι εκτό γραμμή ο Θεό. Για έλεγε λοιπόν, τώρα σε αυτό που λέμε, πώ θα τι ξεπεράσουμε, παιδί μου. Αφού αυτή θέλω να πω λοιπόν, είναι φοβερή ανήκανη και όλη τη στιγμή. Πρώτη και κύρια, ναι. επειδή το σωματείο του, του μετρό απέδειξε ότι μπορεί τουλάχιστον μέχρι στιγμής στιγμί, ναι. να ξεπερνάει τις κομματικές ε, γραμμές ναι. γιατί οφείλουμε να πούμε ότι στο Σουματείο, στο Δικητικό Συμβούλιο του Σουματείου είναι άνθρωποι που προέρχονται από το Πασόκ και από την Νέα Δημοκρατία εκβιάστηκαν άγρια Είχα. άγρια αλλά αντέξανε mm -hmm σε μεγάλο βαθμό και αυτό είναι σπάνιο φαινόμενο στον συγκαλισκό χώρο για όλες τις παρατάξεις και για αριστερού και για δίθεν κομμουνιστές και για όλα αυτά τα πράγματα mm -hmm. το να αντέξει τον κομματικό μηχανισμό και, την, και στην α, στη λογική που θέλει να σου επιβάλλει και εσύ διαφωνεί, είναι παράδειγμα προς μίμηση και που βέβαια είναι πολύ σπάνιο φαινόμενο τόσο σπάνιο που κανονικά πρέπει να ανοίξουμε ένα μουσείο συνδικαλισμού να τους βάλουμε στη φορμόλη και να τους βάλουμε σαν έκθεμα ναι. και να λέμε να οι συνδικαλιστέ αυτοί... που αρνήθηκαν ναι. ας πούμε τότε καθάμε... δηλαδή είναι ούτε μισή αίθουσα mm -hmm. δεν πρέπει να πιάσουν λοιπόν από εκεί και πέρα τι πρέπει να κάνουμε πρώτον τα σωματεία, με τα σωματεία, εκεί που πραγματικά τα σωματεία αντιπροσωπεύουν του εργαζόμενου και πραγματικά λειτουργούν με του εργαζόμενου, χωρί τα σωματεία, εκεί που, δεν τα, που, δεν, που ελέγχονται από μηχανισμού κομματικού ή άλλου και δεν επιτρέπουν στον εργαζόμενο να κάνει το βήμα το παραπάνω, να δημιουργηθούν συντονιστικά αγώνα. Συντονιστικά αγώνα που είναι τα στοιχειώδη. Δηλαδή, mm -hmm. πρέπει να, πρέπει να, να βασίζονται σε συνελεύσεις, όχι σε στις γνωστέ συναντήσεις των κυρίων και κυριών των διοικητικών συμβουλίων σε συνελεύσεις να αποφασίζει ο κόσμος απευθείας με τη συμμετοχή του, με τη σκέψη του με την αποφασιστικότητά του να πάει μπροστά σε αυτές τις συνελεύσεις για παράδειγμα mm -hmm. μπορεί να, να φτιάξεις ένα δύο συντονιστικό, αναμαξοστάσιο παράδειγμα mm -hmm. Μπορεί να φτιάξει ένα γενικό συντονιστικό μεταφορές και τι να κάνεις αυτό που αποζητάει ο κάθε Έλληνα εργαζόμενο. Βγάλτε τα έξω, ρε παιδιά. Καβαλίστε τα. Τα αυτοκίνητα όταν πρόκειται για Έτρο, τα λεωφορεία και τα τρένα. Το τραμ. Ε? Τα... τραμ Σταθερέ ή ε, συγκοινωνίε. Καβαλίστε και βγάλτε τα έξω. Φαντα... Φαντάσου την εικόνα. Mm -hmm. Υποκατάληψη μέσα μα... μαζική ε, μεταφορά στου δρόμου με σημαίε ελληνικέ και μαύρε. Mm -hmm. Με, ε, και με αφήσει που να λένε κάτω η χούντα τώρα η συμορία να σηκώθει να φύγει και δωρεάν είναι μισό εισιτήριο σε όλους τους υπάρχει οικονομικοτεχνική μελέτη ναι. που με το μισό εισιτήριο από ό,τι ισχύει σήμερα τα μέσα μαζικής μεταφορά μπορούν να λειτουργούν άψογα να, δου, να πληρώνουν οι εργαζόμενοι κανονικότατα και να είναι και πλεονασματικά στο τέλος της ημέρας. Και, δε, και έχουν γίνει και απανοτές μελέτες και ξέρω από το, και από το Πανεπιστήμιο Αθήνας που έχει γίνει και από το Πολυτεχνείο που τα βγάζουν όλα έτσι λοιπόν δεν χάνουμε τίποτα βγαίνουμε έξω και το προσφέρουμε και τότε ποιος κερατάς θα βγει ότι θα μιλάει έξω ονόματος του λαού ποιος ο Σαμαφρικός ποιος να βγουν έτσι έξω και βεβαίως αυτό θα είναι το, το πρώτο βήμα για να κάνουμε και, και ένα επόμενο να φτιάξουν συντονιστικά οι αγρότες και να καταλείψουν τους αγρότο πατέρες και τους αγρότο συνδικαλιστές Έλαντε, που τους οδηγούσαν μια, μια ζωή σε επιδείξεις δύναμη μέσα στους εθνικούς δρόμους το μόνο υπάρχει. και μόνο για να χάνουν τα τρακτέρ mm -hmm. και να κάνουν κάτι, κάποιο πιο, πιο παραγωγικό έργο αποκλείστε τα κέντρα των πόλεων Μαζί με τους κατοίκους, αποκλείστε, καταλάβετε, τις δοή. Νεκρώστε τον μηχανισμό του κράτους που απορροφά το αίμα του Έλληνα. γιατί αυτό το κράτος δεν είναι δικό μας κράτος. Είναι κράτος κατοχής. Και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να βγούμε προς τα έξω. Να κινητοποιηθεί ο κόσμος, να πάρει ανάσα, να ανέβει το ηθικό του. Mm -hmm. Να ενωθούμε όλοι μας, γιατί δεν είμαστε διαφορετικοί. Όπω το λέγει ένα φίλο, αφού φίλο που ξέρει πώ έχει Έλληνες Έλληνε που υποφέρουν, είμαστε. Εδώ είναι δύο τάξει. Έχουμε για το ορθώσει. Οι Έλληνε που υποφέρουν και οι ιστοσημωρίτε Έλληνε, οι τουρκοχριστιανοί του σήμερα, οι μαυραγωγοί κατοχή, οι οποίοι μαζί με, τους, με τα ξένα αφεντικά του έχουν βαρθεί να ληστεύσουν και να διαλύσουν αυτή τη χώρα. Λοιπόν, τα, αυτή είναι η διαχωριστική γραμμή. Μπορούμε να το κάνουμε. Βεβαίω μπορούμε να το κάνουμε. Η εναλλακτική ποιο είναι, να χάσει τη δουλειά σου. Βέβαια. Να φτάσει σε σημείο πραγματικά να αυτοκτονήσει ο ίδιο. Ε, προκειμένου να αυτοκτονήσει εδώ μια ολόκληρη χώρα, ένα ολόκληρο λαό, α φροντίσουμε να αυτοκτονήσουν αυτοί. Και όχι μόνο πολιτικά. Λοιπόν, απλά πράγματα. Τώρα, να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα γιατί δεν τα ξέρουμε. Δεν ξέρουμε ιστορία. Mm -hmm. Καλό είναι να μάθουμε ιστορία. Λοιπόν, οι σταθερές συγκοινωνίες στην Ελλάδα ήταν ιδιωτικέ μέχρι τη δεκαετία του 50 και 60. Να. Έτσι, Λοιπόν, οι λεγόμενες ηλεκτρικές, ε, ηλεκτρικές στα, σταθερές συγκοινωνίες ανήκαν στη Βρετανική εταιρεία Powers. Είχε δοθεί από το Βενιζέλο το 1928 για το συμβόλαιο απανοτές συμβάσει από χαρακτήρα που κάνανε ό,τι γούσταναν και φτιάχνανε ό,τι θέλανε Όποιε γραμμέ θέλανε, εξυπηρετούσαν ό,τι θέλανε για να μπορέσουν να έχουν το, το μερίδιο της αγοράς Λοιπόν οι συμβάσει powers ήτανε, ήτανε, ήτανε το, πώς να το πούμε συμβάσεις από κοιοκρατικού χαρακτήρα Λοιπόν όταν ήταν το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο χρειάστηκε να επεκταθεί βέβαια το ίδιο γεώναταν και με τους ιδιοδόμους όταν όσο ήταν ιδιωτικά και μάλιστα σε ξένες εταιρείε, σε συγκοινοπραξίες ντόπιων και ξένων εταιριών τα μέσα αυτά δεν αναπτύσσονταν οι υποδομές εκμεταλλεύονταν Υποδομέ που είχαν ήδη δημιουργηθεί. Ότι να φτιάξουν νέε υποδομέ να πάρουν τα λεφτά τα Όταν διαφέρει. από τα μέσα του δεκαετία του 50 και μετά μπήκε ένα θέμα γρήγορη ανάπτυξη των υποδομών τη χώρα, γιατί έμπαινε το ζήτημα τη ευιομηχανή τη χώρα και όλα αυτά τα πράγματα, σύν τα συμφέροντα των, των Αμερικανικών αυτοκινητοβιομηχανιών που δίνανε πολύ μεγάλη έμφαση στο να πουλάνε αυτοκίνητα, τότε ξυλώθηκε ε, η, το, το τραμ που είχε η ηλεκτρικού η ηλεκτρική α, σιδηρόδρομη. <συνδυρόδρομη> το ενδιαφέρον ποιο είναι, ποιος το έκανε αυτό. Το έκανε ο, ένας νέος υπουργός δημοσίων έργων, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο οποίος για να σπάσει τη σύμβαση της Powers, <συνδυρόνως> η οποία παρεμπιπτόντος δεν σταματούσε να λειτουργεί, είχε καταγγελθεί η σύμβαση και αυτή ως κράτος εν κράτη συνέχισε να λειτουργεί. <συνδυρόνως> Τι έκανε ο κύριος αυτός. Πήγε με συνεργεία του Δημοσίου και ξύλωσε γραμμές της του, του γραμμής του Τραμ για να σταματήσει η Πάουρς. Βεβαίως δεν το έκανε γιατί ήταν επικοινωνική συμφωνία με τον Πάουρς. Έτσι αυτό χρησιμοποιήσω σε επιχείρημα. Mm -hmm. Το έκανε πολύ απλά για να φτιαχτούν νέοι δρόμοι στην Αθήνα ή mm -hmm. περίπτουν δρόμοι Καραμαλή. Mm -hmm. Έτσι για να μπορούν οι αυτοκινητοποιημένοι μηχανές να, να πουλήσουν αυτοκίνητα. Να πουλήσουν αυτοκίνητα από τα οποία εποχή. Mm -hmm. Και πολλέ εφημερίδε εποχή έλεγαν ότι για κάθε Biuik που πουλούσαν είναι τότε βιβλιο. είχε έπαιρνε μίζα ναι. ο καναμαλή. Έπαιρνε και από κάθε πολυκατοικία γιατί. Έπαινε, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, γκρέμισε, ναι, το ξύρο, απλά δηλαδή ότι έτσι γκρέμισε και όλη την Αθήνα και έφτιαξε τα τέρατα που έχουμε Α, σήμερα. Ακριβώ. Λοιπόν, τώρα που έχουν φτιαχτεί οι υποδομέ, ή που στον ένα στον άλλο βαθμό το δημόσιο έχει φτιάξει την υποδομή, έχει βγάλει φτιάξει την, την υποδομή. Τώρα το ξαναπαραδίδουν σε ιδιότητες αρπακτικά για να λαιλατήσουν τις ίδια μορφωμένες υποδομές ή ό,τι έχει φτιαχτεί από υποδομή από το ελληνικό δημόσιο, αφού ο Έλληνας φορολογούμενος έχει ξεπαραδιαστεί, έχει κυριολεκτικά λαιλατηθεί, γιατί για παράδειγμα η Αττικό Μετρό έχει φτιαχτεί με δάνειο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, την οποία το πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος. Εντάξει, ναι. και τώρα τι κάνουν, δημιουργούν έλλειμμα, τεχνητά έλλειμμα στην επιχείρηση για να ξεπουληθεί αυτή η εταιρεία και, και, βέβαια, και φυσικά και θα μείνει και... το δάνειο στον κρατικό προπολογισμό και δεν θα έχουμε ούτε μεταφορές ενώ μέχρι το 10 αν θυμάμαι καλά η Αττικό Μετρό ξεπλήρωνε από τα εσόδα της και το δάνειο και ναι. ήταν και πλέον ασματική μετά ανακαλύψαμε ότι οι Έλληνε μπαίνουν, είναι λαθρεπιβάτες ναι είναι και ειδικά βέβαια από τότε που αύξησε το εισιτήριο, με αυτό που έκανε, λογικό ήταν και αφού μείωσε τόσο πολύ του μισθού, ε, ο ένα να δίνει το εισιτήριο στον άλλον. Την ξέρει αυτή τη γνωστή ιστορία, Έτσι. Που Μα λέμετε. είναι προφανώ. Λοιπόν, αυτό παντός... είναι λογικό είναι. Στο τρίτο είναι κόσμο. Είναι άλλο ένα μέτρο τη κυβέρνηση που απέτυχε φοροεισπρακτικά. Αύξησε τα εισιτήρια για να έχει εισπραξή. Είναι, ε, ε, είναι χαρακτηριστικό. Διδάτε, τρόπο να στην Ινδία όπου κατά κύριο λόγο είναι οι επίγειες μεταφορές που έχουν χρησιμοποιήσει, mm -hmm. έχουν κλείσει περίπου τα δύο τρίτα των σειρμών. Πρώτον, γιατί ο ιδιώτης που τα έχει πάρει, συγκεκριμένε εταιρείε δεν συμφέρει να χρησιμοποιηθούν αυτές οι γραμμές και mm -hmm. επειδή είναι η ενιαία εταιρεία που, θα έχει, ξέρω, που έχει για παράδειγμα ε, τους σιδηροδρόμους, όπως για παράδειγμα και την αεροπλογία, mm -hmm. καταστρέφει τους, ε, τις γραμμές ώστε να μην υπάρχει ανταγωνιστή ή το κράτος ναι. που κάτω από την πίεση των πολιτών ναι. θα γίνει. Ε, κοίταξε, είπα, υπενθύμησα και χθε, το λέω και σήμερα, δεν υπάρχει σιδηρόδρομο στην Πελοπόννησο. Γιατί δεν υπάρχει. Καταργήθηκε και φτιάχνονται οι νέοι αυτοκινητόδρομοι. Οι οποίοι εκεί θα βαλτώσουν. Μα έχουν μείνει τα διαχωριστικά και τα σημεάκια στο δρόμο που γίνανε, να του κάνανε ακόμα πιο επικίνδυνου από ό,τι ήταν στην Πελοπόννησο. Ναι. Και καταργήθηκε, επί του σύζυγου, έχει καταργηθεί το τρένο στην Πελοπόννησο. Ε, δεν υπάρχει, ναι. Δεν υπάρχει. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, άρα τι συζητά. Το ίδιο πράγμα. Για να Ακριβώς. κάνουμε αυτοκινητόδρομο. Καταργήσαμε τον ε, σιδηρόδρομο στην Ελλάδα. Και θα έρθουν τώρα οι για να τον ξαναφτιάξουν, να του δώσουμε κάποια κομμάτια να φτιάξουν. έτσι πω... θα μειώσουν και τα τέτοια μωρέ, αφού δεν είπαν και τα διώδια. Και κάνουν καινούργια. Ναι, τριπλασιάζουνε τα διώδια σε θέση διώδιων, αλλά μειώνουν κατά διώδιο. Ναι, ένα την αντικαταβολή. Κόμμα... Ναι, ένα λεπτό ναι. το λεπτό. Δεν δηλαδή, το... δηλαδή, καταλαβαίνω αλλά... σε ποιου α... α... απευθύνονται, σε ζώα. Το ξέρει ότι θέλει. Δηλαδή χατζηδάκιδε νομίζουν ότι είμαστε. Δηλαδή τι είμαστε, τόσο IQ. Ναι. το παιδί πρόβατο ναι, το παιδί... δεν το βλέπεις ας πούμε καταρχήν με εξαιρετικά το ότι να έχει έναν υπουργό ο mm -hmm. οποίος διέπρεψε δια της καταστροφής και των αποτυχιών που είχε κάνει διέλυσε τον ΩΣΕ ξεπούλησε την Ολυμπιακή ξεπούλησε την και τη διάλυσε και τη διέλυσε, και τη διέλυσε mm -hmm. κυριολετικά με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να φυτοζωεί υπέρ του κυρίου Μαχλέπα αυτός που έφαγε, έφαγε, έφαγε τώρα και το ξεχρεώνει η... το, το κάτω Κύπρου mm -hmm. τον κύριο γύρω... Βδελιδόπουλο όπως το λένε πώς το λένε της Μαρφίν το Βιονόπλου ναι Βδελιδόπουλος ναι, yeah. αυτός, λοιπόν έχει φάει την να σου πω δηλαδή mm -hmm. και μετά τον ξεχρεώνει τώρα το Κυπριακό κράτος και αυτούς και αυτούς που κρύβουν από πίσω από αυτό γιατί βιβιτρένει είναι αυτό ο τύπος λοιπόν από εκεί και πέρα, τώρα, ποιο είναι αυτό ο κ. Χατζηδάκη που, που... τορμάει. Λέει, <laughs> έκανε δήλωση κιόλα. Ούτε κυβέρνηση, ούτε κοινωνία μπορεί να είναι όμοιροι συντεχνιακών mm. δήλωσε ο κ. Χατζηδάκη. Ποιο είναι αυτό που μιλάει για την κοινωνία. Ε, είναι αυτός... Ο εξεπαγγέλματο αέργο. Που ανήκει στη συντεχνία σαμαρά. Η δική του συντεχνία μπορεί Έτσι. να έχει όμοιρο όλη την κοινωνία. Ξέρει ποιο είναι αυτό. Γιατί εγώ θα το λαθώ. Ε, αυτό ο άνθρωπο. Έτσι. Ναι. Εσύ ξέρει, απλά Την λέμε. Την πορεία του. Ποιο είναι αυτό. Έτσι είναι, ε? είναι γέννημα θέμα. Το κομματικό παρακράτο δεν έχει βγάλει ένα μεροκάβο το τη ζωή του. <χ> δεν ξέρει τι σημαίνει μου <χ> Δεν ξέρει τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Τι σημαίνει ο βραχνά να πάω να κολλήσω. Το τέλο είτε το ένσημο ήταν να πληρώσω. Το, το, το, το, αυτό που αντιστοιχεί στον μπλοκάκι. Τί δεν το ξέρει. Κομματικό παρακράτο μια ζωή. <χ> έτσι <χ> με. Τυχείο και μεταπτυχιακά σκοπιμότητα διαμέσου του, του κόμματο. Λοιπόν, μετά κατευθείαν στι Βρυξέλλε, mm. εδώ, έχει, εδώ έχει ένα πολύ ενδιαφέρον. Mm. Εδώ. Οι Αμερικανοί λομπίστε mm. λένε ότι στις, πτήγενε, πούμε, mm. είναι οι λομπίστε, είναι να εξηγούμε, α πούμε, είναι εκείνε οι ειδικέ εταιρείε που πλαισιώνουν τη Γερουσία και, και τη Βουλή των ΗΠΑ mm. και πλασάρουν ειδικά συμφέροντα, συντεχνιακά συμφέροντα θα λέγαμε. Εντάξει, ναι. Βέβαια τα συντεχνιακά συμφέροντα πρόκειται για μεγάλα συμφέροντα μεγάλων εταιριών, κλάδων κλπ. Λοιπόν. Είναι αλλιώ εκεί είναι με κουστούμι, γι' αυτό το δεχόμαστε. Μπράβο. Έχει, Οι ναι. αμερικανοί ναι. λομπίστε ναι. λένε ότι σε σχέση με τον λομπισμό που υπάρχει στο Ευρωκοινοβούλιο, ναι. ο αμερικανικό λομπισμός είναι πεδαριώδη. Σα το εγγυώμαι, με το που καταφτάνει κάποιο βουλευτή ναι, στο Ευρωκοινοβούλιο, ναι. δεν φτάνει στο γραφείο του. Δηλαδή... Πριν φτάσει στο γραφείο ναι, του έτσι, δείχεται... Έχει δεχτεί προτάσεις εξαγοράς, Μάλιστα. Μάλιστα Όταν μπορεί να τη σκεφτεί στο γραφείο Ο, δηλαδή. ο κ. Χατζηράκης mm. δεν έφτασε καν στις Βρυξέλλες ναι. Φρόντισε ο ίδιος να τους βρει Πριν πάει στις Βρυξέλλες Μπλέχτηκε σε όλες τις ιστορίες Φρόντισε να βρεθεί στις κατάλληλε επιτροπές Με τα πολύ χοντρά κονδύλια Εκεί ναι. που παίζουν οι χοντροί λομπίστες να το πούμε έτσι, και τα κατάλληλα επιχειρηματικά συμφέροντα. Μην ξεχνάμε ότι μέσα από εκεί αναδεικνύονται η πολιτική σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην ξεχνάμε ότι ο αποτυχημένος υπουργός του Ροκάρ, ο κ. Στρος Καν, με δύο σκάνδαλα στην πλάτη του, χοντρά οικονομικά σκάνδαλα, με τελειωμένη την πολιτική του καριέρα, αναβίωσε την πολιτική του καριέρα και την ευρύτερη καριέρα του. Καριέρα. Λοιπόν, πώς δημιουργώντας ένα πολύ συγκεκριμένο, μια εταιρεία λόμπι στις Βρυξέλλες, που προωθούσε επιχειρηματικά συμφέροντα της βιομηχανίας και των τραπεζών, mm -hmm. μέσα από εκεί αναδείχθηκε τελικά στον Δελτανιτάφ και μέσα από εκεί πήγε να πάρει την προεδρία, αλλά οι μερικανοί είχαν άλλη άποψη <χαι> και τον φάγανε στον δρόμο. Λοιπόν. Α, με αυτή την, την, την πορεία έχει ο κύριος Χατζηδάκης. Απέντυξε τη χρησιμότητα σε αυτούς που τον πληρώνουν από τις Βρυξέλλες mm -hmm. με, το να πάει, με το να κάνει αυτό που έκανε για, για την Τέρονωσέ και για τον Δελικόπουλο το, το, το, Τον τέρος πράγμα, τον αυτόν. Λοιπόν, ξεπούλησε γιατί έλυσε την Ολυμπιακή. Mm. Αν πάρει τις δηλώσεις τότε του Χατζηδάκη με το ξεπούλημα τη Ολυμπιακή, που έλεγε ότι δεν πρόκειται να διαλυθεί η εταιρεία, η εταιρεία θα κτλ. Πάντω τώρα... ήταν πολύ στενοχωρημένο, το λέω, το ξέρω. Ποιο, Ο κ. Χατζηδάκη, εκείνη την εποχή που είχε στενοχωρηθεί, ήταν, ήταν το... στενοχωρημένο και είχε δακρύσει, κτλ. Εγώ ως... θέλω να δω αυτού του ασφαλείτε να του βρούμε. Ως Συγγνώμη ρε παιδί μου, εγώ έτσι να κάνουμε, έτσι να ασχολεί. Ναι. Γιατί αυτό μην θα μου βγαίνει, Δεν θα του πετύχουμε του ασφαλείτε αυτού που το σώσανε τότε που το ρίξανε το βρωμόξυλο οι εργαζόμενοι 5 Μαου του 10. Αυτού του ασφαλείτε να του βρούμε, να του βρούμε. Επίωρκη. Ε, ε, ε, ε, ε, ε, ναι. γιατί, γιατί, γιατί θα πρέπει να προστατεύουν ναι. θα... ναι. καταρχαίνει απαράδειγμα ότι ήταν εκεί. Εντάξει. Ναι. Είναι παράνομο. Ναι. Λοιπόν. Και το παίζανε δίθεν. Τι λοιπόν, δουλειά τους έκαναν. Και αυτοί οι εργαζόμενοι μια δουλειά δεν μπορούν να τελειώσουν. Γι' αυτό σου χρειάζεται το συντονιστικό. Είμα... <laughs> γι' αυτό σου χρειάζεται το συντονιστικό. Το τζακίζει που το τζακίζει το ξύλο, το Κάνουμε και φεύγει. Χάνουμε ευκαιρίε. Μήπω ε, χάνουμε ε, ευκαιρίε. Ε, Εγώ έχω μια αγωνία ότι χάνουμε ευκαιρίε. Αλλά, αλλά μαθαίνουμε. Μαθώς, Φτάξει, μαθώς. Σωστά. Απλά, ε, επειδή τα πράγματα. Σήμερα μίλαγα με ένα φίλο, συνάδελφο, ο οποίο κάνει πολλά χρόνια αστυνομικό ρεπορτάζ. Και είναι από του λίγου, επειδή τυχαίνει να τον ξέρω πάρα πολύ καλά. Που ούτε πληρώνονται, ούτε βιβλία πρακτοριστικά βγάζουν, ούτε τίποτα. Υπάρχουν και αυτοί οι συνάδελφοι. Μιλάγαμε λίγο για αυτή την προκήρυξη που βγήκε. Άσχετο θέμα. Για την μπομπα. Για την μπομπα, ναι. ναι. Το Είναι εμφανιζόμενη άγρια αναρχική. Αυτή η άγρια. Όπω λέτε, και ωραία, ξέρω εγώ. Ναι. Άγρι, ναι. Λοιπόν, και μιλάγαμε για αυτό το θέμα. Ναι. Μετά μπορούσαμε να πούμε κάποια πράγματα. Ε, και για πρώτη φορά τον άκουσα, γιατί μιλάμε πολύ συχνά. Ε, παλαιότερα, παλαιότερα μου έλεγε ότι ε, εντάξει, είχε αυτούς. λίγο υπερβολική βρε, παιδί μου ότι θα δούμε τόσε σκηνέ βία και χούντα κτλ. Και, και σήμερα ήταν θορυβημένο. Ε, θέλω να πω ότι είναι ένα πραγματικό άνθρωπο που έχει τους του προβληματισμού mm του. -hmm. Δεν μπορεί να σκεφτεί ότι μπορεί να συμβούν τόσο άγριε καταστάσει. Αυτό θέλω να πω. Είναι πραγματικό. Και σήμερα που μιλούσαμε τον άκουσα για πρώτη φορά θορυβημένο. Ότι τελικά οδηγούμαστε. Όχι, μα πάνε σαφώ. Ναι. Αυτό σε... είναι σίγουρο. Σε πλήρη έτσι, σύγκρουση. Με πλήρη κάλυψη ε... τη αντιπολίτευση. Μπράβο, με... μπράβο. Με... με πλήρη κάλυψη. Και απλά το αναφέρω. Και επίση πριν... θέλω να κλείσουμε. Πριν πάμε σε δελτίο, με κάτι ευχάριστο που μα έστειλε ένα φίλο. Ναι, Καταρχήν να δώσω πολλά χαιρετίσματα στη Σουηδία, στην Ολλανδία, στη Συγκαπούρη. Έχουμε και στη Συγκαπούρη. Amen. Λοιπόν, στη Συγκαπούρη, στη Μόσχα, στο Κάιρο, δεν ξέρω σήμερα τι έχει γίνει, έχει πλακώσει λόγω το εξωτερικό σήμερα. Α, εγώ δευταίος, σας έχουμε φάει παιδιά, πάτε κι εσείς από το εσωτερικό. Λοιπόν, λέει τώρα ένας φίλος που αυτός εντάξει, δεν μου λέει που είναι, αλλά δεν νομίζω το εξωτερικό θα το γράφε. Δημήτρη και Γεωργία, ευχαριστώ. Έχω βρει τρόπο να αποπληρώσω τις απώλειες στο εισόδημά μου χάρη σε εσάς. Ακούω προσεκτικά ότι λέτε. Το στέλνω με email σε κανένα φίλο, μου λέει αποκλείεται, ε. αυτά είναι γραφικότητε. Εγώ βάζω ένα βάρο <laughs> στο χρηματάκι και συνήθως το πώλησε 5-6 εβδομάδες πληρώνω. <laughs> και αναβέρει μια σειρά από τα... Να καλά. <laughs> <laughs> Δεν το είχα σκεφτεί εγώ αυτό, βρε πέραγε. <laughs> το συστήνω. <χαι> <Και τι άλλος>. <χαι> <χαι> λοιπόν, πάμε σε ένα βελτεοριστικό. Λοιπόν, εδώ είμαστε εκπομπή ΑΕ, λίγο μετά τις 2. Με στις 2.30 θα είμαστε μαζί, Δημήτρης Καζάκης, Γεωργία Μπάστα. Ε, νομίζω ότι πρέπει βούρ να πάμε να δούμε κάποια πράγματα με την επιστράτευση. Πάντως εμείς, εμείς το ξεκαθαρίζουμε ότι τουλάχιστον όσους, όσοι εργαζόμενοι ανήκουν, είναι φίλοι, είναι στη λογική... Του ΕΠΑΜ, ήδη θα κινηθούμε σε όλα τα παξιοστάσια, σε όλου του χώρου δουλειά ώστε να δημιουργηθούν συντονιστικά αγώνα. Ε, γιατί πλέον έχουμε, έχουμε βαρεθεί, όλοι μα έχουμε βαρεθεί, όλου αυτού του συν, συνδικαλιστέ, δεν μιλάω για την ηγεσία του συγκεκριμένου σωματείου το οποίο απέδειξε ότι είναι αγωνιστικό, αλλά δεν μπορεί να έχετε κύριο Φωστυρόπουλο, ε, κύριο Φωτόπουλο, α πούμε εκεί πέρα να βγάζει λογίδρια του δεκάρικου, τη δεκάρα μάλλον. Και όταν του λένε οι εργάτε, συγγνώμη, φίλε μου. Εντάξει. Ωραία η ελεγγύη σου, ηλεκτρική. Τι κάνουμε τώρα, να. Εντάξει. Λοιπόν, και στη ΔΕΗ πρέπει να δημιουργηθεί αντίστοιχο συντονιστικό αγώνα που να ενώσει του εργαζόμενου και να πει Η ΔΕΗ είναι δικιά μα. Μήπω δεν είχε καλή γραμμή με ο Μάρσεκ Τόν. Όχι, είναι για συνέδριο τώρα. Αυτό θέλει, ναι. <σχεδίρι>. θέλει να γίνει Βεζίρη θέση του Βεζίρη. Το Παναγόπουλο θέση του Παναγόπουλου θέλει να γίνει. Και αυτό εκεί ονειρεύεται. Λοιπόν, Πρέπει να γίνει συντονιστικό αγώνα που να θέτει ένα ζήτημα. Η ΔΕΗ δεν πουλιέται πουθενά. Η ιδέα ανήκει στο λαό και εμεί θα την καταλάβουμε στο όνομα του λαού. Mm -hmm. Θα την πάρουμε στα χέρια μα. Έτσι πρέπει να λειτουργήσει. Όπω πρέπει να γίνει και για την ΕΙΔΑΠ. Και όλο αυτό το πράγμα πρέπει να γενικεύεται. Γιατί η χώρα μα ανήκει. Και όλη η περιουσία που υπάρχει εδώ δεν ανήκει σε κανένα το κογλίφο, κανένα κερατά που τον εξυπηρετεί. Σε εμά ανήκει. Και πρέπει να την πάρουμε στα χέρια μα. Πώ θα το κάνουμε δηλαδή. Δεν μπορεί να πάει παραπέρα η βαλίτσα. Το βλέπουμε. Τουλάχιστον εμείς το δρόμο μας τον έχουμε χαράξει. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Και εκεί θα, θα συμβάλλουμε. Χωρίς αυταπάτες, χωρίς γελιότες χωρίς λογικές. Εδώ να κάνουμε το, το, το νέο πολυτεχνείο και κάτι ανοησίες που άκουα χθες. Και χθε και σήμερα. Αυτά είναι κατευθυνόμενα. Λοιπόν, δεν είναι τυχαίο, ασοβαρευτούμε ασοβαρευτούμε λιγάκι. τυχαίο ότι οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι για το... Για το νέο πολιτεχνείο. Ναι. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ο κύριο ε, Σταθόπουλο μιλώντα χθε στον Αντένα διέφυσε τι φημολογίε για επέμβαση λέγοντα ούτε, ούτε ούτε ματ, ούτε απειλέ. Το μόνο που υπάρχει είναι ότι έχουμε μια απεργία για 8η ημέρα και έχουμε καλέ απεργού να αναλογιστούν τι ευθύνε του. Mm. Στι 4 η το πρωί, ακριβώ με την τακτική που έκανε η Κομμαντατούρ, mm. έκανε επίθεση ε, στο, στο, στο χώρο mm. όπου υπήρχε mm. βασικά η βάρδια ασφάλεια των εργαζομένων. Mm. Γι' αυτό έκανε δύο. Δύο προσαγωγές, οι οποίες προσαγωγές είναι καθόλου παράνομες, δεν έχει καμία, καμία νόμιμη βάση, αλλά θα μου πεις τώρα, αυτές οι δυνάμεις κατοχής δεν έχουν καμία λογική. Λοιπόν, δύο προσαγωγές, οι οποίες δύο προσαγωγές ήταν συνδικαλιστές του, του σωματείου και του άφησαν μετά ελεύθερους. Mm -hmm. Οπότε τι νόημα είχε η επέμβαση στο ΜΑΤ. Εδώ μπαίνει ένα ζήτημα δηλαδή. Να αποκλείσουν του εργαζόμενου εκεί και να μπαίνουν μόνο με τα... Μέσα, ρε, παιδιά. Μπείτε μέσα. Δεν κι Μπείτε μέσα και πάρτε τα. Και πάρτε και βγάλτε και επιβάλτε επιβά, εκεί πέρα να μπαίνει ο εργαζόμενος χωρίς ιστηρίο. Ε, να δούμε τι θα κάνουν τότε. Ναι, αυτό είναι. Αν χρειαστεί, εάν δεν μπορεί, ας πούμε, ο μηχανισμός να λειτουργήσει ώστε να εισπράττει το 0,70, εντάξει, το μισό ιστηριό, με αυτό και να φτιαχτεί ταμείο υπέτει ε, ε, απεργία θα σου πω εγώ πώ θα, θα συμβάλλουν οι εργαζόμενοι μέσα σε κάθε, σε κάθε τέτοιο. Τι θα το κάνουν τώρα, να τρέχουν τα ματ, να μαζεύουν τα κουτιά. Α το κάνουν, λοποδίτε είναι έτσι, ναζί είναι ε, από και την ιδεολογία του. Θα του περιποιηθούμε και αυτού την κατάλληλη στιγμή. Λοιπόν, να δούμε τώρα με τι νομοθετικό διάταγμα. Ναι, πάμε να τα δούμε λίγο, να, έτσι, να θέσουμε και κάποια ερωτήματα στο υπουργό Δικαιοσύνη. Αυτό υπάρχει. Ο κύριος ο... πακέτο. Ε, ο κύριος Ε, ο πακέτης. Ναι, ενώ ναι. υπάρχει εδώ ακόμα στην Ελλάδα μαζί μας. Δεν ξέρω. Είναι υπουργό τη δικαιοσύνη. Είναι υπουργό, εδώ δεν υπάρχουν αντικόρμαστοιχων κόψο για το δικαιοσύνη και του όλοι. Όπω λέμε είναι δοσύλλογοι. Είναι, είναι υπουργοι τη δοσιλική κυβέρνηση. Δεν λέγανε ναι. πότε Υπουργό Αργασία Πουργού οικονομικών. Τυπικά ήταν αυτά. Ήταν υπουργοί τη δοσιλική κυβέρνηση. Έτσι είναι και αυτή η σημερινή. Συμφωνεί με τον κ. Χατζησοκράτη ότι δεν αντιδρούν δεν να, για να μην πέσει η κυβέρνηση γιατί η χώρα πρέπει να βγει από την κρίση. Ανακοίνωσε τη Δημάρ ναι. για το μετό και την επίταξη. Η επίταξη συνιστά ακραία επιλογή διαχείριση κρίση ναι. και δεν βρίσκει σύμφωνη τη δημοκρατική αριστερά, γιατί είναι ακραία. Που την στα ακραία πράγματα, κάπου υπάρχει ένα αλλά, δηλαδή, φαντάζομαι. Ναι. Σε μια περίοδο που mm. η κοινωνία πιέζει τα φόρετα, αυτό που χρειάζεται είναι εξάρτηση κάθε δυνατότητα για συνεννοήσει. Mm. Οι αδιαλαξίε από κάθε πλευρά, mm. από κάθε πλευρά mm. δεν διευκολύνουν την ανέβρεση λύσεων. Listen. Δηλαδή είναι αδιάλεκτοι οι εργαζόμενοι που κάνουν απεργία. Το δικαίωμα στην απεργία και να το διεκδικούν γιατί όντω πρέπει να το λέμε γιατί δεν το λένε οι δημοσιογράφοι. Τι ζητάνε οι εργαζόμενοι. Ζητάνε ε, μετά τη λήξη, μέχρι τη λήξη τη ε, έναρξη διαλόγου ε, για νέα συλλογική συμβασιργασία. Αυτό ζητάνε. Ε. Δηλαδή ούτε αυξήσουν τίποτα. Ζητάνε αυτό. Ήπαμε λοιπόν, να είναι ισχύ... ξεκάθαρο ότι πάει να καταργηθεί σύμβαση. Α, Δεν θα έχουν καθόλου σύμβαση αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, ζητάμε την ισχύ της υπάρξης συλλογικής συμβασεργασίας μέχρι τη λήξη μετενέργειας και έναρξη διαλόγου για την υπογραφή νέας mm. σύμβασης το του Πυπατικό Κέντρο Δυσκολία μετακίνησή του, είμαστε ενδεχομένω από όσο και κυβέρνηση διασμεύεται για τα παραπάνω να αναστήλουμε όπω ο νάτη και η μα έλεγαν το τμήμα τη κοινέση του ανακοινώσει, βεβαίω αυτοί που του μπούσαν ΑΤ για συγκεκριμένο λόγο και του δοσύλλου δικαστέ, οι οποίοι βεβαίω εξυπηρετούν την, την, το καθένα καταχή με τι αποφάσει που παίρνουν και μα συζητάνε και αυτόφορη η εισαγγελία από το δικό. Αυτόφορευα η διαδικασία για του εργαζόμενου που α, απεργούν ακόμη. Ταχύτητα διαπόδοξη δικαιοσύνη μαλλι. Λοιπόν. Πάμε τώρα κάτω να δούμε τώρα τι είναι αυτό το πράγμα με το οποίο α, γίνεται η όλη η ιστορία. Πρόκειται για το νομοθετικό διάταγμα 17 του 1974, mm -hmm. το οποίο ε, ε, δημοσιεύτηκε στην εφέρα της ε, το Σεπτέμβριο του 1974, δηλαδή από τη, απ τη Χούντα. Δεν είχαμε εκεί, δεν είχε γίνει μεταπολίτευση. Όχι, το Νοέμβριο είχαμε το Πολυτεχνείο. Είχαμε το Πολυτεχνείο. Το 73 το Νοέμβριο. Ναι. Ε, λοιπόν, το 74 στη ε, Δεκέμβρη ξεκινάει η μεταπολίτευση ναι. που έρχεται ο ε, ο, ο ναι. Λοιπόν, και μετά πάμε στο σύνταγμα το 24. Το, το 75. Αυτό το νομοθετικό διαταγμα στηρίζεται στο σύνταγμα του 52. Μάλιστα. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, το ενδιαφέρον ποιο είναι. Αυτό είναι τελείω παράνομο. Υδρύει νέο σύνταγμα και το νομοθετικό διαδάγμα πριν. Mm -hmm. Τελείω παράνομο. Βεβαίω, κανένα δικαστή δεν είχε ούτε το ανάστημα, ούτε την, ε, την, α, τη στοιχειώδη ευπρέπεια να πει ότι αυτό πράγμα είναι παράνομο πρακτική. πρακτική. Mm. Και να το ακυρώσει στην πράξη. Κανένα. Αλλά έτσι αλλιώ. Έτσι αλλιώ, η δικαστική εξουσία, τουλάχιστον στα νότατα, τα κλιμακιά της δεν είναι παρά το καλοθρωμένο πεδίο τη εξουσία. Και έτσι πάντα λειτουργούσε. Κατοχική εξουσία είχαμε με τους κατακτητές Χούντα είχαμε με τη Χούντα Βασιλιά είχαμε με τον Βασιλιά Άρα δεν μας εκπλήσει αυτό Λοιπόν πάμε τώρα το 2006 Να. Επιστρατεύονται ναυτεργάτες αν θυμάμαι καλά Να. Από την κυβέρνηση της Διάσης Μογκανδίας Ο χοντρίτερος Ο οποίος Παρά το γεγονός Το, το, το δικαστήριο στο οποίο καταφύγει η κυβέρνηση ε, συγγνώμη και οι εφοπλιστές αλλά και η κυβέρνηση mm -hmm. λοιπόν ε, να κηρύξει παράνομη την καταριστή απεργία, αρνείται, το δικαστήριο βγάζει ό,τι είναι νόμιμη mm -hmm. και προχωρά σε επίταξη mm -hmm. σε επιστράτευση των αυτεργάτων, η κυβέρνηση. Τότε λοιπόν τα τρία κόμματα της αντιπολίτευσης της τότε αντιπολίτευση, Πασόκ, ε, Σινσίριζα ε, και mm -hmm. Κουκουέ mm -hmm. καταθέτουν τρεις διαφορετικές προτάσεις με στόχο να τροποποιηθεί είναι κατα... να καταργηθεί το Ομοδικό Διάταγμα 17-1994. Mm -hmm. Με δεδομένο στο Σύνταγμα υπάρχει συγκεκριμένη ειρητή διάταξη του Συντάγματος που βλέπει τι έγρατες συνθήκε. Άρα το πώ κινείσαι σε αυτή την ιστορία. Ωστόσο όμως, επειδή το Ομοδικό Διάταγμα χρησιμοποιείται κάθε συνεχώς ενάντια... από την εποχή εθνάρχου εναντίον των... των εργαζομένων γι' αυτό το διατηρούσαν. Λοιπόν, δεν θα πω πολλά. Θα σας πω μόνο την τροποποίηση του νομοτικού διατάγματος. Πρόταση νόμου για τροποποίηση του νομοτικού διατάγματος 17 του 1924. Κατάρριξη δυνατότητας πολιτικής επιστράτευσης λόγω απεργίας. Ναι. Είναι η πρόταση του Πασόκ. Θαίρεται mm -hmm. να την έχει ε, γράψει ο, ο Μέγας και πολύ Βενιζέλος. Ο συνταγματολόγος του κόμματος. Ναι, ο συνταγματολόγος mm -hmm. Λοιπόν, προς τη Βουλή των Ελλήνων αρχή. Η παρούσα πρόταση νόμου αποσκοπεί στην κατάργηση της δυνατότητας πολιτική επιστράτευσης εργαζομένων που απεργούν όχι γιατί συντρέχουν η αυστηρά προσδιορισμένοι από το Σύνταγμα Λόγοι επίταξη Προσωπικών Υπηρεσιών αλλά απλά, απλώς και μόνο για να αντιμετωπιστεί μια απεριακή κινητοποίηση. Η πρόταση νόμου στοχεύει επίσης την τροποποίηση των ρυθμίσεων του νομοθετικού διατάγματος 17-84 Περιπολιτική σχεδιά, σχεδιάσεω εκτάκτου ανάγκη προκειμένου η ισχύουσα κοινή νομοθεσία να εναρμονιστεί με το Σύνταγμα και να προσαρμοστεί στι σύγχρονε ανάγκε και εξελίξει. Mm -hmm. Άρθρο 1. Mm -hmm. Με το άρθρο 1 διευκρινίζεται ότι η απεργία από μόνη τη δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστά κατάσταση έκτακτης ανάγκη που να δικαιολογεί την επίταξη προσωπικών υπηρεσιών ακόμη και αν κηρυχθεί παράνομη και καταχριστική από το δικαστήριο. Κατά συνέπεια, δεν μπορεί στην περίπτωση αυτή να επιβληθεί πολιτική επιστράτευση, δηλαδή επίταξη προσωπικών υπηρεσιών στους απεργού. Mm -hmm. το... Αυτό το εισηγεί το ο κύριος Βενιζέλο, το Σοκ δηλαδή το 2006. Ναι, η κυρία Αντωνίου, ο ναι, κύριος Βενιζέλος, ο κύριος Καστανίδης, ο κύριος Μαγκριώτης, ναι, ο κύριος Πάγκαλος, θα δούμε τώρα τον βρωμό στο μάτι να βγει Με, και να φάτω, βρίζει, έτσι, να το ξέρουμε δηλαδή τώρα. Λοιπόν, ο κ. Παπαϊωάνου, ο κ. Παπουτσή, ο κ. Πετσάλνικο, ο κ. Ρέπα. Ήταν κατά λοιπόν τη επιστράτευση ω μέσο πάταξης τη απεργία επί της ουσίας, έτσι. Μπράβο. Όταν δεν συντρέχουν οι συγκεκριμένοι λόγοι ασφάλεια, τη δημόσια υγεία και τέτοια πράγματα. Γιατί τότε κάναμε. Λοιπόν. Τώρα, τότε βεβαίω ο κ. Καστανίδη είχε σηκωθεί στο, στη Βουλή. Βεβαίω, mm, ε, αλλά επειδή δεν έχει νόημα καθότι ε, έχει πάει σπίτι του, ευτυχώ είναι από αυτού που έχουμε γλιτώσει. Μα έχουν μείνει κι άλλοι, αλλά λέω τώρα σιγά σιγά. <laughs> λοιπόν, ε, θα διαβάσουμε τον κύριο Αντώνιο Ρουπακιώτη. <σχει> <σχει> αν ναι, μπράβο, θέλω να πάμε. Ο οποίο τότε, αν θυμάμαι καλά, <σχει> ήταν πρόεδρο του διοικητικού συλλογου Αθήνα. Αν θυμάμαι καλά. Κοιτάξτε, έχει διτελέσει πρόεδρο. Ήταν εκείνη την εποχή. Νομίζω ότι Πάντως, ήταν. Απλώ είναι. Και, τότε. Ότι και εκείνη την εποχή με αγρότε, με ατεργάτε κτλ. Και γενικότερα ο κ. Ζωπακαιό, έχει αρθρογραφήσει πάνω. Βεβαίω. Άκουσα λοιπόν τι και... έγραφε διαγράφε... 24 Δευτέρου 2006. Mm, mm. Η πολιτική επιστράτευση κηρύχθηκε με την επίκληση των άρθρων 22 και 112 του συντάγματος και του άθρου 2 νομοθετικού διατάγματο 171 του 1984. Το διάταγμα αυτό δεν έχει καταργηθεί μέχρι σήμερα. Αλλά δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις όπω η απεργία ναυτεργατών και αυτό γιατί εκδόθηκε μετά την πτώση της ιδιατορία υπό την ισχύ του συντάγματος του 52 με βάση τη συντακτική πράξη 1η Οκτώβου 1974. Άρα ήταν μετά με την κυβέρνηση Καραμαλή. Ναι. Με σκοπό να αντιμετωπιστούν καταστάσει μέγιστη ανάγκη εποχή εκείνη, μεταξύ των οποίων δεν περιλαμβάνεται η απεργία. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι ενώ ψηφίστηκαν μεταγενέστεροι νόμοι με νόμια, σκοπό την αντιμετώπιση σοβαρών καταστάσεων ανάγκης παραδείγμα τους χάρη άρθρο 2 νόμου 2641 του 98 όχι μόνο δεν υπήρξε αναφορά στην αντιμετώπιση απεριγιών με πολιτική επιστράτευση αλλά αντιδετάμε το άθρο 16 του νόμου 2936 του 2001 αντικαταστάθηκε το 2 παράγραμος 5 του νομοθετικού διατάγματος 17 του 74 και ορίστηκε ότι ως κατάσταση έκτατης ανάγκη κάθε ευθνή διακαταστασία που προκαλείται από φυσικά ή άλλα γεγονότα, τεχνολογικά ή πολεμικά, και έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ή την απειλή δημιουργίας εκτεταμένων απολιών ζημιών και καταστροφών σε έμψυχο ή άψυχο δυναμικό της χώρας ή την παρακόλληση και διατάρεξη τη οικονομικής και κοινωνικής ζωής της χώρας. Θέματα ασφάλειας δηλαδή, φυσικών καταστροφών τέτοια εδώ, έτσι. Ναι. Και μόνο η ανάγνωση και η μόνη ανάγνωση του άθρου αυτού πείθει ότι δεν προβλέπεται η απεργία ως αιτία διατάρεξη οικονομικής, οικονομικής και κοινωνικής ζωής, όπως επικαλείται η κυβέρνηση, ώστε να δικαιολογεί τη λήψη της απόφασης αυτής. Και συνεχίζει έτσι. Σε αυτό το Το στυλ. Ο κ. Ανδρέας Λοβέρδου Όλβορφος, έθνος της Κυριακής 26 Δευτέρου, Αδιαλαξία κατά τι διαπραγματεύσει, ανυκανότητα διαχείριση ενό κοινωνικού θέματο, αδυναμία στάθμη τη βαρύτητα των συναφών θεμάτων, προσπάθεια επίδειξη τη έλλειψη ενδοκυβερνητικού συντονισμού, περιφρόνηση τη δικαιοσύνη και τέλο παραβίαση του συντάγματο, πανικό, παρακάλια και επίδειξη θλίψη χαρακτήρισαν την κυβέρνηση τη Δημοκρατία στην απεργία των αυτεργατών. Ω το θέμα αυτό, ίσω έχουν γραφεί και έχουν υποθέσει σχεδόν τα πάντα εκτός ενός θέματος αυτού της λαθραίας επιβίωσης επί 32 χρόνια του νομοθετικού διατάγματος 17 του 1974 περί πολιτικού σχεδιασμού εκτάκτου, εκτάκτου ανάγκης Είδες πως μου. Λοιπόν και αφού ναι, το έτσι για να μην αναπροήμαστε Ναι, ναι, ναι, πολύ, ναι, γι' αυτό το λέω όμως το, το έχουν καταλάβει οι αγροατές μας ε, την υποκρισία Πρόσεξε όμως Πώ κλείνει, έτσι, έχει ενδιαφέροντα Καμιά κυβέρνηση ω τώρα δεν πήρε την πρωτοβουλία να αντικαταστήσει το, το αντισταγματικό αυτό νομοθετικό διάταγμα. Απ' την άλλη πλευρά όμω, στην πολιτική επιστράτευση κυβερνήσει καταφεύγουν αν όχι συχνά, πάντω όχι και σπάνια. Mm. Οι πρωθυπουργοί Καραμαλής, Παπαδρέου, Μητσοτάκη, Σιμίτη και τώρα Καραμαλής μεταχειρίστηκαν το θεσμό τη πολιτική επιστράτευση και βολεύτηκαν με τη χρήση αυτού του νομοθετικού διατάγματο. Δίχω να μπουν στην πολιτική ταλαιπωρία να αγγίξουν το θέμα τη αλλαγή του κατά τα συνταγματικά δεδομένα. Έκαναν όμω πολύ κακός. Γιατί ανθρώπινες ελευθερίες και δικαιώματα διακυβεύονται κατά την εφαρμογή της πολιτικής επιστράτευσης. Περίπου το ίδιο έγινε από πλευράς κατηστέρησης και με την κήρυξη της χώρας σε γενική επιστράτευση. 20 Ιουλίου 1974 με διάταγμα του δικτάτορα Γκιζίκη Και αυτό το διάταγμα καταργήθηκε μόλις το Δεκέμβρη το 2002 από την κυβέρνηση Σιμίτη Απόφαση Πρωθυπουργού. 371 καθώ 2002. Η αλλαγή λοιπόν του νομοθετικου διατάγματος διατάγματο 17-1974 αποτελεί προτεραιότητα και δεν μπορεί να αργήσει η ανάληψή τη. Αντιθέτω, η διόνυση τη ύπαρξή του συνιστά μια μόνιμη ρογμή στη δημοκρατική πολιτεία και το κράτο δικαίου. Τώρα δεν μπορεί να μιλήσει ο Ρουφάη Ταυγότο. Τώρα κάνει ρήξη. Λοιπόν. Στην συζήτηση για τη Βουλή, στη Βουλή που κατατέθηκαν οι τρει προτάσει και μαζί τις φέρανε στο. στο στη συζήτηση στην, στη Βουλή το, τότε, ο κύριο Βενιζέλο έξαλλο mm -hmm. ορι, οριόταν μέσα στη Βουλή για το απαράδεκτο της διαδικασίας που με ταχύτατο τρόπο και μόνο επί τη αρχή συζητιόταν αυτή η πρόταση. Τώρα βεβαίως κάνουν πράξη νομοθετικού περιεχομένου, είναι κάποιο προθυμένη διαδικασία. Έχει όμως ενδιαφέρον πάρα πολύ, γιατί την πρόταση του συν, Συνσύριζα τότε την υποστήριξε ποιος άλλος ως βασικός συγγύδιος της. Ναι. Ο κύριος Φώτης Κουβέλης. Α, Βέβαια. Ο νομικός της. Ε, ναι, ναι. Το ε. μυαλό. Άρα το ξέρει το θέμα... Γι αυτό πήγε χθε με το βαλιτζάκι του και τι αντιρρήσεις του το πρωί στο Μασίμιο Για γιατί είναι ακραία τώρα ναι. Τότε βέβαια δεν έλεγε ότι είναι ακραία mm -hmm. Έλεγε άλλα πράγματα Λέει ότι ήταν αντισταγματικό, ανελεύθερο Και πλήρης καταπάτηση κάθε έννοια εργασιακού δικαιώματος Και φυσικά του δικαιώματος απεργίας. Και έλεγε προς την Νέα Δημοκρατία. Ο σκοπό του νομοθετικού διατάγματο 17 του 2004 δεν έχει καμία μα καμία σχέση με το δικαίωμα στην απεργία. Πολύ δε περισσότερο με το δικαίωμα στην νόμιμη απεργία, όπω αυτή αποφασίστηκε για το συγκεκριμένο δικαστήριο που, ενέκρινε, που έκρινε, και η Υπουργέ, την απεργία των αυτεργατών. Μην οχιωθείτε πίσω από την άποψη ότι αυτό έπραξαν και οι προηγούμενε κυβερνήσει του Πασόκ. Mm -hmm. Βεβαίω το έπραξαν. Αυτό πράττε και εσείς. Εάν μια απεργία δημιουργεί κάποιο πρόβλημα. Η κάθε απεργία δημιουργεί πρόβλημα. Γι' αυτό και δεσπίστηκε με τη συγκεκριμένη πρόκληση του προβλήματο να ασκείται ένα δικαίωμα των εργαζομένων. Τότε υπάρχουν άλλοι τρόποι να αντιμετωπιστεί. Ποιοι είναι αυτοί. Η ικανοποίηση των ετοιμάτων των εργαζομένων και ο δικαστικό έλεγχος απεργίας υπό την προπόθεση βέβαια ότι ο δικαστικό έλεγχο απεργία ω δικαιώματο δεν θα έχει την τύχη και την κατάληξη που έχει μέσα διαδρομή των ετών. Λοιπόν. Και βεβαίω στα όρια του συγκεκριμένου, σας ερωτώ καλόπιστα σε όποια πτέρυγα της Βουλής και να αν ανήκεται, το εξής είναι δυνατόν να γίνεται επίκλυση του νομοθετικού διατάγματος 17 που αφορά πόλεμο, που αφορά έγρατε συνθήκες, που συνδέονται και αναφέρονται στην ελληνική άμυνα, προκειμένου να ελεγχθεί να χειραγωγηθεί και εν τέλει να υπονομευτεί το δικαίωμα στην απεργία Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι Υσήκωθηκε τους τόνους έχουμε ευρωπαϊκή πρωτοτυπία με τη, διε... με τη διένυση των ορίων του νομοθετικού διατάγματος 1974, προκειμένου αυτό να εφαρμόζεται και σε απεργίε. εξ όσων γνωρίζω δεν εφαρμόζεται σε καμία άλλη χώρα το δικαίωμα της επιστράτευσης αναφέρεται μόνο σε τις περιστάσεις οι οποίες προκύπτουν για λόγους εθνικής άμυνας για λόγους πολέμου και για άλλε συναφείς καταστάσεις Νομ, να σου πω, ε, αυτά είναι πολύ ωραία στοιχεία, γιατί είναι, ε, νομίζω είναι απαραίτητο να υπενθυμίζουμε. Δεν δεν να αυτά θυμάται, τα λέει δηλαδή. ο κύριος Φώτης Κουβέλης. Και ε έτσι κλείνει, έτσι μ' αρέσει αυτό το κλείσμα που κάνει. Έχει, ναι, είναι, ναι, ναι, ναι. Κύριε Υφυπουργέ, mm. η αιμονή σας στο να υπερασπίζεστε την ασφαλμένη, την αντιδημοκρατική. Την απαράδεκτη ερμηνεία του νομοθετικού διατάγματος 17 του 1974 ναι. μαρτυρά την αιμονή σας σε έναν βαθύτατο συντηρητισμό και σε μια περιφρόνηση στο συνταγματικά αναγνωρισμένο και ιερό δικαίωμα της απεργίας. Χειροκροτήματα. Εντάξει, έχουν περάσει και 7 χρόνια από τότε. Λοιπόν. Έχει δικαίωμα στο να μεταξελιχθεί. Στη μετάλλαξη. Έχει δικαίωμα στη μετάλλαξη. Το ιερό δικαίωμα στην απεργία μπροστά Αχώ, στο ναι. ιερό δικαίωμα των Ευρωπαίων τραπεζιτών να διαλύσουν τη χώρα και στο ιερό δικαίωμα του κύριου Κουβέλη mm. και τη συμμορίας του να βρίσκεται στην κυβέρνηση εβεβαίως υπερτερούν τα τελευταία. Δεν μπορούμε τώρα με τους εργατάκους και τώρα είναι τα απεργία τους mm. καθότι είναι γνωστό mm. ότι πρόκειται για κρίση, mm. όχι απεργία, κρίση. Mm. Και πάμε, μιλάμε για ακραία τρόπο διαχείρισης της κρίσης. Okay. Χρησιμοποιεί στρατιωτικούς στρατιωτικόπολιτικού στρατιωτικο-πολιτικούς όρους. Στρατιωτικο όρους. Mm -hmm. Αποδεχόμενος δηλαδή, mm -hmm. η ΕΡΙΜΑΔ, γιατί πρέπει να το ξαναδιαβάσουμε mm -hmm. λέει, η επίταξη συνιστά ακραία επιλογή διαχείρισης τη κρίσης και δεν βρίσκει σύμφωνο τη Δημοκρατική Αριστερά. Mm -hmm. Δεν μιλάει για απεργία, ούτε κουβέντα. Σε μια περίοδο που η κοινωνία πιέζει τα φόρετα, αυτό που χρειάζεται είναι εξάλληση κατά τη δυνατότητα για mm -hmm. Δηλαδή, έχουν πλήρη συνείδηση ότι εξάγουν πόλεμο ενάντια στην κοινωνία. Και άρα πέραν στον πόλεμο, η έννοια τη απεργίας δεν παίζει κανένα ρόλο, ή μάλλον παίζει τον ίδιο ρόλο που με, με την έννοια τη απεργία των δημοσίων υπαλλήλων και των άλλων στρωμάτων mm -hmm. που απεργούσαν την εποχή της, την και όπως τότε οι εργαζόμενοι καταλάβανε ότι ή θα πράξουμε πράξη αντίστασης ή θα μην μάλλον την απεργία σε όπλο αντίστασης ενάντια στο καθιστώς κατοχής ή απλά θα μας φάει μαρμαγκα. Οι άνθρωποι αυτοί έχοντας πλήρη ταξική πολιτική συνείδηση ξέρουν ότι διεξάγουν πόλεμο κατακτητικό ενάντια στον Έλληνα εργαζόμενο. Και γι' αυτό χρησιμοποιούν όρους. Αυτοίς τους όρους. Λοιπόν... Και γι' αυτό νομίζω σε όλο αυτό που κλείνει αυτή τη στιγμή, γιατί πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή, ε, είναι γιατί η Γενική Πολιτική Απεργία είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Γιατί φωνάζουμε από αυτή την εκπομπή, φωνάζεις κι εσύ. Ο στόχος από εδώ και μπρος, ναι, ναι, πρέπει να καταλάβουμε και οι αγρότες που αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε, σε διαδικασίες... Συζήτηση ναι. ναι, ναι, ναι, για το πόσο ε, θα, ε, θα κινητοποιηθούν εδώ, η διαδικασία Λοιπόν, όπως και όλοι οι κλάδοι των εργαζομένων Και γενικότερα όλοι ο λαός Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο μόνος τρόπος Και ο μόνος λόγος που θα πρέπει να κινητοποιόμαστε Είναι για να διαλυθεί το υπάρχον Κοινοβουλευτικό έκτρωμα καθεστώτος κατοχής που έχουμε σήμερα πρέπει, Είναι πολιτικός ο στόχος Ακριβώς. <στις> δεν είναι για το αν θα πάρουμε 50 ευρώ αύξηση ή δεν θα μα κόψουν 50 ευρώ. Ούτε η συλλογική σύμβαση δεν μπορεί να σωθεί με <στις> τι χώρε. Βεβαίω <στις> πρέπει να πέρα στο Ευρωπαϊκή. Στο Ναρά Πάλι και το είπε ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο. Και δεν υπάρχει <στις> κανένα περιθώριο <στις> για να επιβιώσουμε έτσι όπω πάει. Ακριβώ. Πολλά στοιχεία δεν, δεν μπορούμε να τα πούμε σήμερα, θα τα πούμε το αποδεικνύουν αυτό. Ε, θέλω όμω πριν κλείσουμε να πω. Αλλά ότι... είμαστε μέσα στην καλή χαρά διότι <στις> ο κύριο <στονί> Ρουμίνη. Και ο κύριο Σόρο mm. μα δώσανε εύσημα ότι έχουμε πάει καλύτερα. Αυτή που πλάτη, Ναι. Ε, ε, όλα αυτά τα παπαγαλάκια που την εποχή που έλεγε ο Ρουμπίνη ότι χρειαζόταν εθνικό νόμισμα η Ελλάδα, ναι. λέγανε ότι παίζει ένα, ένα παιχνίδι. παιχνίδι στην αγορά. Mm. Mm. Τώρα δεν βγαίνει και λένε να αναπληρώνουν. Ότι δεν παίζει κανένα. Ναι, τώρα yeah, α πούμε τότε, δεν, εξυπηρετούσε. δεν εξυπηρετούσε. Τώρα δεν εξυπηρετή. Λέω εγώ τώρα. Τα Λέω τα δικά μου εγώ τώρα, ούτως όρος ας πούμε τώρα εξυπηρετεί παιχνίδια έτσι, προστεύω Ή μήπως εξυπηρετεί γιατί στείνεται μια πολύ μεγάλη φούσκα σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη στιγμή Με πρώτο και κύριε την Ελλάδα, μια φούσκα η μηπω εξυπηρετει γιατι ετοιμάζεται χαμηλώνοντας τα επιτόκια Μόνο και μόνο για να αγοράσουν ευθυνά mm? αυτοί που είναι να αγοράσουν για να πουλήσουν μετά άκριβα Λέω εγώ τώρα ε, α, τώρα αυτό θα μου το αναλύσει τη Δευτέρα. Δηλαδή πρόκειται για ένα κύκλο που θα καθίσει δύο με τρει μήνες <laughs> και μόνιμα, σκόπιμα, κατεβάζουν τα επιτόκια <laughs> για να μπορέσουν να κάνουν αυτά τα παιχνίδια. Πρώτον με τον πάσημο που κάνει η αγο... στην αγορά ομολόγων η Ευρωπαϊκή Ιντρική Τράπεζα. Και από πίσω τους ακολουθεί όλο, όλη η συμμορία. Η συμμορία χρηματιστών, τυχοδιωχτών, Αριβή στον τρόπο, όπω είναι ως όρος ο Σόρο, ο Ρουμπίνι και λοιπά, αυτοί λοιπόν ποντάρουν τώρα στην χαμηλή αγορά. Στο να πιάσουν ένα χαμηλή τιμή και να αγοράσουν ομόλογα ή αντίστοιχα παράγωγα στη βάση αυτών των ομολόγων φτηνά. Μόνο και μόνο για να εξαναγκάσουν σε δύο με 3 μήνε. Θα δούμε το θυμηθεί να εξαναγκάσουν σε, μια νέα, σε ένα νέο κύκλο αποζημιώσεων την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη υπέρ των χρεοκομμένο κρατών. Γιατί το λέμε αυτό. Mm. Γιατί πρώτον το χρέος ανεβαίνει. Όλους τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι πλέον η Γερμανία έχει πιάσει το 100% του ΑΕΠ Να. με το χρέος. Να. Λοιπόν, συνολικά η Ευρωζώνη χτυπάει 98%. 100% γιατί γύρω στα μιλάμε τώρα. Λοιπόν, ταυτόχρονα η Γερμανία κατέβασε τις προσδοκίες της. Από το περίπου 1,2% πρόβλεψη ανόδου στο 0,4%. Θα πάει σε αρνητικό ρυθμό. Λοιπόν, σε τη σύνδεση, βεβαίω, η ανεργία καλπάζει εξεπεράσει το 12% αυτή τη στιγμή σε ολόκληρη την Ευρωζώνη. Όλα αυτά τα στοιχεία υποδηλώνουν βάθεμα ύφεση. Mm -hmm. Άρα, λοιπόν, το να καλλιεργούν θετικέ προσδοκίε στι κάποιοι είναι μόνο εκείνοι που στείνουν παιχνίδι. Mm -hmm. Και ποιο είναι το παιχνίδι που στείλουν. Αυτή τη στιγμή η Ευρωζώνη. Είναι η οικότητα που γεννάει τα χρυσά αυγά. Στήθηκε από τους μεγάλους χρηματιστές ναι. για να βάλουν στο παιχνίδι μια σειρά χώρες έτσι ώστε όταν χρεοκοπεί και πέφτει έξω η αγορά να μπορούν το σύνολο των χωρών και των οικονομιών αντί να έχουν μια οικονομία μια, ένα κράτος να πρέπει να ξεχρεώνει τους απαταιώνες θα έχουν 17 χώρε να ξεχρεώνουν τους απαταιώνες. Ναι. Έτσι λοιπόν στήνουν ένα καινούργιο καινοσκοπικό παιχνίδι. Καινούργιο. Θα σκάσει φούσκα μέσα σε ένα-δύο μήνες. Τρεις βία. Ωραία. Θα το δούμε και πιο αναλυτικά από την επόμενη εβδομάδα, από Δευτέρα, γιατί Σεββατογύρια Κόμεσολαβή, η εκπομπή ΑΕΜΕ θα είναι μαζί σας. Μείνετε εδώ, συντονισμένοι, στον ΆρτεΦΕΜ, στους 90,6. Την Κυριακή να πω ότι στο Γαλάτσι υπάρχει εκδήλωση για τη δημιουργία κέντρου διανομή Θαλήν. Την Κυριακή στι 11 το πρωί στο Δημαρχείο Γαλατσίου ε, θα υπάρξει μια ενημέρωση, οπότε όλοι είστε ελεύθεροι να πάτε να δείτε, να μάθετε, να. Ε, εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας, το Δημαρχείο Γαλατσίου Αρχιμίδους 2 και Ιπποκράτους αίθουσα ε, κοτσόπουλο στις 11 το πρωί ε, πρόκειται να παρουσιαστεί ε, το θαλίν στην περιοχή σας. Λοιπόν, καλό σαββατοκύριακο, καλή δύναμη, τη Δευτέρα εδώ, Δημήτρης Καζάκης, Γεωργία Μπάστα.